Υπότιτλοι AUTHORWAVE Είσαι οκ okay με αυτό, εντάξει Πού σου ήρθε να βάλεις πρωί-πρωί ε, πρωί, Αυτό το μεγαλείο Που σου ηρθε να άλλα πρωι πρωι αυτο το μεγαλειο που εχει η σε Σεββατογκίωκο Πού ζευγάρια θα έχουν χωρίσει Αλλά θα έχουν ευτυχήσει Να δε σου πω ε, σου, <laughs> δηλαδή, <laughs> ματι, δηλαδή, Τέτοιο <laughs> ρεμπέτικο αμερικάνικο Να βαλει πρωι πρωί-πρωί Σου η... συγχωρνώ άλλα και άλλα με αυτά που κανει στα τραγούδια βέβαια. Εντάξει Μποπάπας δεν... <laughs> <laughs> <laughs> λοιπόν, Μια τέτοια ωραία μέρα γεννήθηκε ο Μπίβι Κίνγκ και η Λουσίλ που ακούτε είναι το κορίτσι του, δηλαδή η κυθάρα του. Και με το που είπα ρίχτα, Λουσίλ. Εδώ η Μαρία Ψάλτη που είναι απέναντί μα, που είναι η Δική και Κωνσολιέρη, έφτιαξε τα κέφια τη κατευθείαν. Ε, και μετά βγήκε ο Μπάμπη και χωρίς τα <laughs> δηλαδή, πέστε μου έλεγε χωρί τα ζευγάρια. Δηλαδή, πετε μου, πώ να τα αντέξω κι εγώ κι εσεί. Ε, γιατί έτσι πάει, ρε παιδί 8 τώρα, και 8 δεν... στου 97 Γεννάτε. είναι επικίνδυνα πράγματα. Να μην, να μην άλλοι, άλλοι παντρεύονται και άλλοι χωρίζουν, έτσι γίνεται. Εγώ να σα πω, παιδί μου. Παιδί μου, <laughs> πω κάτι. να σου πω Άμα δεν σας κάνετε το Σαββατοκυριακό, καθόλου σε μένα. <laughs> <laughs> ξέρω τι θα τα κάνω. Okay. Η κυρία Βάσκια Κρούτσα στο 21200 και το μαράκι εδώ απέναντί μας που και ο Το κόλπο Τρένο παίρνεις <laughs> Ναι, είσαι τη θαραλέα κοπέλα. τα μάθε, έτσι. Για τα τρένα που Ναι, ε, εντάξει, γιατί είναι τα τρένα που φύγαν. Αυτή η κυβέρνηση θα γίνει κυβέρνηση που έβλεπε τα τρένα να περνούσε λίγο. Ναι, και δεν είναι τραγική Θα και θα τρέμει, α πούμε. Κρίμα είναι γιατί τα τρένα όντω είναι ασφαλή. Δεν λέω για τα δικά μα, δεν λέω για αυτά που συμβαίνουν, αλλά το τρένο γενικώ. Έτσι, είναι είναι ασφαλή, ε... ενώ εδώ ακόμη κι ένας ξέρουν τόσο καλά η φήμη της χώρας έχει φτάσει μακριά Πάει ο άλλος που ξέρει πολύ καλά, ο Γερμανός δεν ήταν αυτός, στην Κρήτη, στην πατρίδα σου Τι αυτό; Ούτε δεν, δεν έχει δίπλωμα κανονικό και πάει με φωτοτυπία. Τέλο πάντων, με φωτοτυπία. Ναι, ναι. ε. Που τα έπεινε και μετά ω κοντά μα. Πάντω ξέρει πώ δουλεύει τους η Ελλάδα. Ναι, του δίνει φωτοτυπία ναι. διπλώματο, κανονικά του πήρε του ανθρώπου. Έχω σκοτώσει 5-6 λεπτά, έχω ακόμα <laughs> κοντά <κοτώσει μπροστά>. μου. <laughs> Είναι μια Ελλάδα. Εντάξει, καταπληκτική. Και επειδή είμαστε και οικολόγιο γνωστών, εμεί εδώ έχουμε μια μεγάλη ευαισθησία, δηλαδή ανάμεσα στο βαγόνι και το, το δέντρο. Λέμε α περάσει το δέντρο. Αλλά έλα που πρέπει να ρε και το βαγόνι. Καλά, δεν είναι τρελό τώρα να βγαίνει επίσημα το Συνδικάτο τώρα και να λέει ότι όντω υπάρχει πρόβλημα. Αλλά όντω και το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην πλειονιά του Ωσέ, γιατί είναι και στη μεριά του δασάρχη που δεν αφήνει να κόψουν το δέντρο. Και βγαίνει. Ε, είμαστε, καλύτερα, εντάξει, κάτσε, καλά. Γιώργο, Γιώργο, μην είμαστε 2.000. Μην. Πόσο, μην 2000 πόσο, 20 πόσο είμαστε, 24. Είναι, 24. Αλλά, μην το κάνει μεταξύ μα, δηλαδή. 2.024. Ναι. Και λέει ο ΟΣΕ ναι. που είναι η πρώτη μεγάλη. Επιχείρηση ή από τις δύο-τρεις πρώτες μεγάλες που έφτιαξε το ελληνικό κράτος. Έτσι πάμε πίσω στο 1800 κάτι. Και λέει θα φτιάξει διεύθυνση για να κρατάει ανοιχτά τα μέρη από όπου περνάει ο σιδηρόδρομος. Να μην μπαίνουν κλαδιά, να μην φυτρώνουν δέντρα, να μην... Τώρα, 2024. Κοιτάξτε, επειδή άκουσα και πριν. Είχε βγει τον Νίκο Τεσταρβαλάκη το και, και ο νυμ πρόεδρο του. φρεσκαδούρα είναι ο κύριο Γραμματίδη. Δηλαδή, έχει αναλάβει εδώ και λίγου μήνε. Πολύ λίγο ναι. Α, οπότε, ξέρει, και αυτό τώρα τι, τι να του πει. Και τον ρωτάει ο Νίκο, αυτή τη ε, ε, διαδρομή είναι περίπου 5 χιλιόμετρα που γίνεται κάτι έργα τη υπογειοποίηση του δικτύου Άξι, και σωστά. Έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία το 7. Τον ρωτάει, πότε θα τελειώσει. Δεν ξέρει. Δεν τολμάει να πει. Όχι, το... δεν είναι. Ναι, στα oh, χαρτιά θα ξε... υπάρχει oh, μια ημερομηνία. Όχι, oh, θα υπάρχει, στα θα χαρτιά εσύ... βάζω στοίχημα. Ρεμπάμπι, να σου πω κάτι. Εσύ λες θα υπάρχει. Ο άλλο λέει: Εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρει Τι γιατί δεν τολμάει να το πει. Το θα υπάρχει το δεν ξέρω. Και εγώ σου λέω τώρα: Ξεκινά μια ιστορία του τύπου. Πάμε να υπογειοποιήσουμε, ξέρω εγώ. Προτιμάει ναι. να φέρετε βλάκα παρά να πάθει όσα έπαθαν οι άλλοι οι οποίοι βάζαν υπογραφέ ότι τότε θα τελειώσει, δεν τελείωνε και γινόταν όσα γινόντουσαν μέχρι να φτάσουμε. Υπάρχει άνθρωπο που θα δίνει την υπογραφή του ότι θα ξεκινήσουμε το 2007 και θα τελειώσουμε το 2027, Τι γέλα, Μαρία. Εγώ το είπα ω αισιόδοξη προοπτική. Άμα μετά από 17 χρόνια δεν ξέρει πότε θα τελειώσει, όταν τελειώσει σε 3 από τώρα που μιλάμε, είναι και μεγάλη πετυχαρισιά. Δεν το συζητώ. Ε, μέχρι τότε, παιδιά, δεν αποκλείται να ξανασυμβεί αυτό που συνέβη και με δύο κουβέντε το είπε ο κύριο Γεωργο Μανόλη, ο Προσωπικού. Μεγάλα κλαδιά δέντρου που είχαν να πέσει μέσα στη γραμμή, προφανώς από καιρικά φαινόμενα. Υπήρχαν εκεί κλαδιά μεγάλου μεγέθους. Η ορατότητα δεν ήταν καλή. Συνάδελφοι προχώρησαν σε ακαριέα απέδυση της αμαξιστικής. Αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποφύγουν τη σύγκρουση. Μειώθηκε προφανώς όσο ήταν δονατός φοδρότητά της. Τις εικόνες τις έχετε δει. κορμοί δέντρων μπήκαν πάλι μέχρι την καμπίνα των Εντάξει, δεν είναι Εσύ, ναι, Δεν είναι και τόσο ασυνήθιστο. Δηλαδή, α περνάει ρε παιδάκι μου, μια φορά στο τόσο ας πούμε και ένα κλαδί μέσα. Ναι, ναι αυτό. Τέσσερις φορές, Πέδισε, τέσσερι φορέ. Πέδησε, φρέναρε. Τέσσερι φορέ. Φρέναρε όσο μπόρεσε, αλλά παρόλα αυτά μπήκε. Ακούγα και την άλλη περιγραφή για τα, αυτά που είχαμε προλάβει την Παρασκευή για τα δύο τρένα ας πούμε που κόντεψαν να τρακάρουν. Ε, λέει ο, ο πρόεδρος κύριο ε, Γραμματίδη, τον άκουσα να λέει όχι μόνο. Εντάξει, φρόνταν και για χιλιόμετρο απόσταση. Είναι αυτό που λέει: γλιτώσαμε και πέρασε νωρί. Με δύο κουβέντε και για να μην το κάνουμε λύσα το πράγμα. Αφενό, είναι σαφέστατο αυτό που είπε ο Μπάμπη: Ότι δεν είναι δυνατόν να μιλά το 2024 με τι, ένα αιώνα καθυστέρηση για τη δημιουργία μια υπηρεσία που θα καθαρίζει από τα δέντρα της γραμμέ για να περάσει τα τρένα. Έτσι. Ένα, ένα μισή ναι, τάξη, η okay. σιδηρόδρομη είναι 1800 κάτι, είναι του τρικούπι δουλειά. για γι' αυτό, τέλο πάντων. Να το περάσει. Λοιπόν. Να, να, να φτιάξουμε, λέει τώρα, μια ε, υπηρεσία η οποία θα μπορεί να κόβει τα δέντρα χωρί να την κρατάνε. Χωρίς να την εμποδίζει ε, τα... και να μην μπορεί να κόψει. Έτσι. Τρομερά δηλαδή. Θέλω να πω, μπράβο. Και να πει Υποκλεινόμαστε ρε παιδιά Στον εγκέφαλο που σκέφτηκε Ότι για να περνάνε τα δέντρα παι, Για να περνάνε τα, δέντρα, να, να, να περνάνε τα τρένα Πρέπει να μην πάει τα δέντρα σου. Για να ξέρει πόσο άσχητος είμαι Αν με ρωτούσε για αυτό το θέμα Θα υποστήριζα με τα μανίας Ότι αποκλείεται να μην έχει ω πλήρη δικαιοδοσία Σε ένα εύρος της γραμμή του Να κάνει ό,τι θέλει διότι αυτή είναι η έννοια του ασφαλού ιδεοδρόμου. Ναι, ρε, μπαμπελά. Θα σου έλεγα: Που κλείετε, παιδί μου, να ισχύει ήδη τέτοιο. Επειδή όμως ζούμε εδώ και εντάξει, <laughs> είμαστε και μικρά αγόρια, α πούμε, που να είναι δηλαδή. Θα σου βγάλουμε σε ένα πρόεδρο στο κάποιο. Speak for yourself. Ναι. <laughs> ε, είμαστε και μικρά αγόρια, λοιπόν. Λέτε, Όχι, ναι, έδωσε ο... ένα τόνο περίεργο στο φίλ... είμαστε και μικρά αγόρια. Δεν ξέρω τι εννοεί. Με θέλουν... αυτά που συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό, δεν. Εγώ παίρνω τι αποστάσει μου. Με αυτά που συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό, εγώ να κόψουμε εισιτήρια. Όχι ως Δηλαδή, θα γίνουμε μια εκπομπή ψυχαγωγία. Δεν θα είμαστε μια ενημερωτική Αν είμαστε εκπομπή. Να είμαστε καλοί, να, να. γίνουμε. Δεν να. Θέμα. Όχι, δεν είμαστε καλοί. Εμείς, αλλά αυτό έχουμε, λέω, το Έχουμε καλού <χω> <χω> Έχουμε Τα καταφέρουν μόνοι στο stand-up Αλλά πριν φτάσει εκεί πέρα, λέω κανεί μα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι πέφτε τα σύννεφα, ότι ότι μου δεν. Και εμεί εδώ, α πούμε, είναι μια πολύ ωραία Δευτέρα. Το ημερολόγιο σοματεύεται 16 Σεπτέμβρη και χρόνια πολλά στην Εφημεία και τον Τιλόν Μίλα. Και πάμε παρακάτω. Και με όλα αυτά αυτό. που συμβαίνουν, αν μου επιτρέπετε, λοιπόν. Παρακαλώ, κύριε μου. Αγαπητοί μου, αν μου επιτρέπετε, περνάει πάρα πολύ ωραία ότι με μια ανακοινωσούλα του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών Χατζηδάκη, ότι. Α, μόνο καλά λόγια λέει, το ότι η κυβέρνηση δεν πήρε, η χώρα δεν πήρε, η Ελλάδα δεν πήρε τον βαθμό που περίμενε από τη. Μούτισ. Τον περιμένουμε, τα άματα κάνουμε, καντήλια ανάβουμε, κεριά στο μέγεθος του Μητσοτάκη Αλλά η Μούντις έφτασε η ώρα τη να μιλήσει, να δώσει δηλαδή την επενδυτική βαθμίδα που την έχουν δώσει άλλοι Και είναι πολύ σημαντικό να την πάρει από τη Μούντις Και είπε η Μούντις, παιδιά, sorry, δεν θα σας τη δώσω, ναι. δεν θα την πάρετε Και δεν είναι ότι είπε αυτό το οποίο από μόνο του είναι πάρα πολύ βαρύ, πάρα πάρα πολύ βαρύ και, και σίγουρα χαρά και το αφήγημα το βζήν. Καλή δηλαδή δεν υπάρχει βζέντ. Σε κανονικέ εποχέ. Σε κανονικέ εποχέ, εγώ θα έβγαινα τώρα και θα έλεγα παιδιά μπροστά στρένο. Ναι. Από αυτό που σε πατάει, βέβαια. Ε, και εγώ θα σου έλεγα προσοχή δέντρο. <laughs> Τι λέει η Μούτι λοιπόν, ναι. Γιώργο, η Μούντη εξηγεί για ποιο λόγο δεν το κάνει. Δεν λέει ότι δεν τα έχουν κάνει όλα καλά, τα δημοσιονομικά, έχει μπιτάξει στο κράτο, αυτά τα. Όλα αυτά, μια χαρά, πάρα πολύ ωραία, μπροστά καρτήρια. Λέει όμω, παιδιά υπάρχει ένα πρόβλημα. Ένα είναι ένα πρόβλημα. Mm -hmm. Και το πρόβλημα είναι ότι έχετε μια τρύπα τεραστείων διαστάσεων στο εμπόριό σας με τους υπόλοιπους. Δηλαδή, τους χρωστάτε συνεχώς πάρα πολλά λεφτά για να τους αγοράσετε πράγματα. Και εσείς δεν εξάγετε αρκετά. Θυμάσαι την προηγούμενη φορά που είχαμε την άλλη ας πούμε, τύπη αναβάθμιση που και εκείνη η αναβάθμιση δεν ήταν, ήταν, ξέρω εγώ, ας πούμε, αυτά τα, ε, τα outlook που λέτε εσεί οικονομολόγοι. Ε, αυτό είναι ότι πα καλά. Στην επόμενη δόση θα την πάρει. Όταν έκατσα και διάβασα, δεν σου είπα ότι εδώ επισημαίνεται κάτι το οποίο είναι μια μεγάλη τρύπα. Ναι, που λοιπόν που και εμείς που δεν είμαστε οικονομολόγοι, τα απλά και τα βασικά μπορούμε Μα, να, να τα καταλάβουμε. Δε. Άμα κάποιο εισάγει τρει φορέ περισσότερα πράγματα από αυτά που εξάγει, θέμα θάχει. Πώ ναι. να το κάνουμε δηλαδή. Όταν όμω το επισημαίνει η Μούντι και με αυτή τη βάση ε, δεν ε, σου δίνει την επενδυτική βαθμίδα. Δεν είναι μια ανάλυση όπω και όπω. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Γιατί απαραίτητα. από αυτό και σου λέει για αυτό το λόγο δεν σου δίνω την επενδυτική βαθμίδα. Εμείς Μπάμπη μου, αυτά τα παίζουμε στα δάχτυλα. Διότι 10 χρόνια μνημόνιο. <laughs> αυτά <laughs> τα, τα, μάθα, τα... Και εσείς. μάθαμε κι εμεί. Δηλαδή... Δεν άντε... πήγα χαμένοι κόποι μα. Κάντε τώρα να σου πετάξω στα μούτρα ένα spread να σε στείλω αδιάβαστο. Άκου Θυμάσαι τώρα. που μέρα έμπαινε, μέρα έβγαινε και εκεί ήταν. Ναι. Να σου πω τώρα ένα πράγμα το οποίο με πήρε μια φίλη τηλέφωνο η οποία είναι. Είπα την ιστορία που κατέβηκα στο κέντρο, είχα ένα ραντεβού, ανεβλή πήγα, βρήκα ένα φίλο κλπ. Και, και ήταν στο κλάψιμο. Το κλάψιμο είναι ο ρολόγιο σου. Κατέβηκα στο κέντρο. Ναι. Σήμερα... Ναι, ναι, ναι, ναι. Σήμερα ο μικρό Γιώργος Κουδαλακή πήγε στο κέντρο. Κοίτα, κάποτε τα θυμούμουν όλα, θυμούμούνα και όλα τα τηλέφωνα απ' έξω. <laughs> τώρα είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο να ξεχνάμε τα πάντα όλα αλλά. Πολύ λάψει μου α πούμε και κόσμο δεν είχε και τα λοιπά και τα λοιπά. Έστειλε και μια φίλη δεν να μην μα λέει γεω Γιώ, τηλέφω εγώ Σάββατο, απόγευμα πω μένει δεν τα Παίρνει λοιπόν μια φίλη τη λέγοντα, ξανά την εμπιστεύομαι. Μου Γιώ, λέει γερόργα είναι καλύτερη χρονιά μου. Λέω, Οκ, okay, το κρατώ, θα το πω κιόλα. Έτσι γιατί δεν Ναι, να, Όχι, όχι, όλα τα το λέμε όπως. όλα δεν υπάρχει. Όλα, όλα δεν πρέπει να τα λέμε ποτέ. Το μυστικό ναι, είναι είδες, χωρίς... Είδες, Συναίσθημα, είδες, χωρίς, μυστικό είδες δεν συναίσθημα Εγώ... χωρίς μυστικό δεν υπάρχει Είδες πως τα Σαββατοκυριακά Συναίσθημα χωρίς μυστικό δεν υπάρχει Άσε λέω που δεν έχουμε Φιλία χωρίς μυστικό δεν υπάρχει Αυτά τα λες εσύ Εγώ τα λέω βέβαια ποιος Εγώ, άλλος ανοιχτό βιβλίο ε, ναι. Πάω παρακάτω και λέω το εξής Τα Λέβαια. τα γιατί σε ακούνε τώρα Ο, Σε είναι. και χρόνια μου το. Ε, Ανααιρέσει αυτό αφού θα δει α πούμε τις αφήξεις έτσι. Τα, Στα μαγαζιά γιατί δεν είναι Έρχονται λοιπόν οι άνθρωποι Και από τη δική της περιγραφή ας πούμε αυτό καταλαβαίνω Στα μαγαζιά δεν πάνε Αλλά πάνε μια χαρά Όπου έχει το πρόγραμμα Πώς ήταν το all inclusive Ε καλά κάνω ε, Τουλάχιστον ε... πάνε βλέπουν τα αρχαία μας Τα μουσεία μα. Ε, ναι ρε παιδί μου δεν θα πάει στο μουσείο άλλος ε, θα θα πάει, ε, Ακρόπολη μουσείο δηλαδή είναι στανταράκι <laughs> Θα πά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσει κάτι. Μα και όταν θα καθίσουν κάπου, και εμένα μου έλεγαν επαγγελματίε που και οι τιμέ του είναι καλέ και έχουν φτιάξει δηλαδή τι τιμέ πλέον. Και μου λένε: Μια σαλάτα, ένα, ένα ποτό από τα φτηνά, μια μπυρίτσα. Έχουμε γυρίσει δηλαδή στι εποχέ που έχουμε πολλού. Αλλά οι άνθρωποι δεν έχουν ξοδέψει. Και του λέω: του ανθρώπου που μιλούσα χθε, του λέω: μου, αυτοί έρχονται από χώρε που έχει ύφεση, περνάνε δύσκολα. Πάει, καλά Εντάξτε, που το, το δικαιολογεί με κάποιο τρόπο. Απλά το λέω γιατί, επειδή πει για, για την οικονομία και το θυμήθηκα, λέω: Κοίτα να δει, ο καθένα από εμά μπορεί να έχει μία προσέγγιση στα πράγματα Για να λέει: Α, ah, είμαι με τον Μπάμπη, είμαι με τον Γιώργο, είμαι με τη Μάρια. Μάλιστα. Σημασία έχει να τα βάζει όλα κάτω και να τα μετρά. Κόσμο έχουμε, βεβαίω. Λεφτά πήραμε. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Αυτό λένε όλοι. Και... Μάλλον όχι. Αυτό λένε όλοι και αυτό δήλωσαν και στην εφορία. Ο εξαιρετικό συνάδελφος Προκόπη Χατζη που από τότε που συνεργαζόμασταν μαζί, έχει συνηθίσει να το έχει σε πρωτιά τα στοιχεία τη εφορία, το τι δηλώσαμε δηλαδή. Οι άνθρωποι στην εστίαση λοιπόν ε, καθάρισαν. Πρώτα απ' όλα σχεδόν η μισή δηλώνουν ότι βγάλαμε λεφτά, Οι άλλοι μισή λένε δεν βγάλαμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει οι, από τις 32.000 επιχειρήσει, οι, οι 14.000 είπαν βγάλαμε λεφτά. Είπανε ότι τα μέσα ακαθάριστα έσοδα του είναι 152.000. παμάλ καλό είναι. Αλλά από τι 152 κέρδου μα έμειναν οι 15 Ένα 10%. Πολύ ελληνικά. Και γι' αυτά είπαν να σα δώσουμε στην εφορία 3.000. Η εφορία είπε αυτά να τα πει αλλού. Του βρήκε τεκμαρτό και αντί να δώσουν 3, δώσανε 3,974. Εντάξει, το τεκμαρτό δεν χρειάζεται να το βρει. Το τεκμαρτό θα το πει Του το βγάζει τώρα. Τόσα θα πληρώσει ναι, Σε έχουν κόψει κεφάλαια. Άρα του έβγαλε ένα κοστούμι για 4 χιλιάρικα και ω εκεί. Μπάστα. Αυτό είναι για το οποίο έγινε η μεγάλη φασαρία. Πόντεψε να βρει τον δρόμο τη τα λοιπά, Γι' αυτό έγινε η μεγάλη φασαρία. Αλλά τώρα οι επαγγελματίε βεβαίω του λένε και αυτό το χιλιάρικο και το διχίλιαρο, γιατί ο επαγγελματία θα πληρώσει το φόρο όταν θα του έρθει. Άρα του ήρθε 4 χιλιάρικα, τώρα θα δουλέψει. Αν τον βγάλει, δεν το έχει κάπου στο ψυγείο μέσα ή στο ταμείο. Τώρα θα δουλέψει για να το βγάλει Και τώρα σου λένε όλοι οι επαγγελματίε λοιπόν Το πολύ ωραίο, πολύ ελληνικό Ότι τι κάνεις αυτές τις μέρες Βγάζω λεφτά για να πληρώσω το μισοτάκι. Αυτό είναι το ακούσα από όλους. Έτσι πάει κάπως η ιστορία Και εγώ σκεφτόμαι ότι με αυτό και με το άλλο Μάλλον επιβεβαιώνεται Ότι κάτι πρέπει να γίνει με τη φοροδιαφυγή Ή αφού δεν γίνεται τίποτα με τη φοροδιαφυγή Λάξτε. Κάτι πρέπει να γίνει με τους μισθωτού και δε... τους συνταξιούχους. Εντάξει παιδί, άμα δεν κάνουν τα μέτρα του τσοβόλου που επισταρτήσαμε, τα τεχμήρια και τα και τα λοιπά, να βάλουμε, ξέρω λόγο, να ναι. το όνομα του ναι, δράκου. αλλά μήπως είναι καιρός να ξανασκεφτούμε Τι, ότι να ό, κάτι πέρα, μισθωτή πέρα. και κάτι, κάτι συνταξιούχοι εδώ έχουμε φόρους... την πέμπτη βιομηχανική επανάσταση. Έχουμε τα μην πω τώρα από μέτρα ψηφιακά. Μα σου. Αυτά, έχουμε ψηφιακά. ψηφιακά μέτρα και δέντρα στο, στα τρένα. Τώρα τι έπιασε τι κάνει προπαγάνδα για το Μιτσοτάκι τη προηγούμενη τετραετία. Τι Ούτε, ούτε ο Μιτσοτάκι δεν τα λέει αυτά αυτή την τετραετία. Ε, τα λέω αυτό εγώ. Εγώ, τα λέω, εγώ για να θυμίσω ότι όλα αυτά που λέγαμε πέρασαν μαζί με τα κλαδιά στο Γι' Άλλο κάποινα. σου λέω εγώ. Λέω. Έβγαλε τώρα θέλω να βγάλω ένα φιλοσοφικό συμπέρασμα για να πάμε και παρακάτω. Φιλοσοφικό συμπέρασμα ότι η σταμάτα. Φιλοσοφικό συμπέρασμα. Πάω στον ψύχτη Rainbow Water που έχουμε εδώ. Αν να βάλω ένα νεράκι, θα, το... θα βάλω δυο. Θα βάλω ένα για πάρτι μου, θερμοκρασία περιβάλλοντα. Θα βάλω και ένα κρύο Εσύ στον πάμπι για να το πει να φιλοσοφήσει. Μ' αρέσει όπως το πρέπει. κρύο, τι να κάνουμε. κάνουμε. Εσά θέλετε να μάθετε πολλά περισσότερα, θα τα πάτε στο 891 -34, -34, 34 Πρέπει να σα πω ότι είναι designato. Αυτέ οι τρει θερμοκρασίε που μόλι σα ανέφερα. Και βεβαίω έχετε και ένα τεράστιο όφελο, έτσι. Κόβετε τη σχέση σα, την πολύ στενή τέλο πάντων, με τα πλαστικά μπουκάλια. Never... Φιλοσόφισε τώρα. Λοιπόν, που είχε μείνει όμως, η φιλοσοφία είναι: Πρέπει να έρθει αυθορμήτω. Ε, Λέω λοιπόν αυτορμή. ότι, οκ, okay, ρε, ρε, ρε, παλικά, για κάποια στιγμή πίσω εκεί στο 9, 10, 11, όλα αυτά τα χρόνια είδαμε ότι την είχαμε πατήσει. Καλή ώρα, μα πήραν τα επενδυτικά μα βαθμίδια και όλα αυτά και βάλανε και φόρου. Όμω. Ξεπεράστηκε. Είτε ρωτήσει στον Τζίπρα, είτε ρωτήσει τον Μητσοτάκη, ένα πράγμα θα σου πούνε. Μνημόνια τελειώσαμε. Αφού τελειώσαν τα μνημόνια, αυτού του φόρου που τα βάλαμε τότε για να ξεπεράσουμε την τότε δυσκολία, την, έτσι, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει να του ξαναδούμε. Δεν πρέπει να ελαφρυνθούν κατά προτεραιότητα και κυρίω οι μισθωτοί οι συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν τι ωραίε αυτέ δουλειέ που μα λέει εδώ. Τα μνημόνια θα τελειώσουν, Μπάρμου, όχι όταν το πει ο Μητσοτάκη ο Τζίπρα. Ε, όχι, τελειώ... τα μνημόνια θα τελειώσουν όταν μειωθούν οι φόροι. Θα τελειώσουν τα μνημόνια όταν καταργηθούν οι μνημονιακοί νόμοι. Πώ. Ε, ε, Έτσι. Επειδή, τέτοιοι είναι αυτό που σου λέω. Και επειδή για παράδειγμα άκουσα εγώ τον Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν θα γυρίσουμε ξέρω, στην κατάσταση του 2010. Τι καρφάρα ήταν αυτή τώρα για τον Καραμαλή, είναι ένα άλλο θέμα πολιτικού χαρακτήρα. Αλλά ότι δεν θα γυρίσουμε στην κατάσταση του 2010 σημαίνει ότι α πούμε για παράδειγμα σου έχουν κόψει δύο μισθού το 13ο και το 14ο, το μην τον περιμένει. Όχι, δε, μισθού δεν κόψαν, του δόθηκαν. Συντάξει εννοεί. Μισθοί δίνονται. Δε... Όχι, δημόσιο δίνονται όχι και στο δημόσιο. Στο δημόσιο είναι αλλιώ. Ναι, Γιατί το δημόσιο πληρώνει. Να, στον ιδιωτικό τομέα δεν κόπηκε το ο και το 14ο. Με με μπερδεύει μπάμπι. Στον ιδιωτικό τομέα τώρα. Μα το δημόσιο δεν υπήρχε. Τα μακροοικονομικά μπάμπι δεν υπήρχε. Κάσου η καθημερινότητα όμω με μα μπερδεύει μπάμπι. Τι μα κόψανε, ξέρουμε και τι μα πιάσανε εδώ πίσω. Γιατί το δημόσιο δεν υπήρχαν. Αυτά τα βάλανε κάποιοι όταν κάνανε καριέρα στο λαϊκισμό. Τώρα δεν κάνουν καριέρα στο λαϊκισμό, τώρα κάνουν πολύ σοβαρή. Πρέπει να το πούμε μετά. Ότι το Πασόκολα και όλα κάνει σοβαρή δουλειά. Είναι και 25, θέλω να μιλήσουμε το Πασόκολα. Όχι, εγώ θέλω να σας πω ότι. Γιατί <στοντ'> δίνει το δυνατό, παράδειγμα το δύνατο. Δυνατό, έχετε δυνατότητα τρει μέρες πάρω, δύο άτομα, ακτοπλοϊκά, αυτοκίνητο τα πάντα όλα, παλιό μυλο πάω C Jets, δύο στρώματα profile από τη σειρά Body της Γκρέκο Στρώμ, 1.200 θερμός 160 λίτρα από τη Μάι Θερμ όλα αυτά, Instagram, παπάκι Real Group Greece Οδηγίες, οδηγίες μπαίνετε μέσα, προλαβαίνετε ακόμη διότι ο Μάνος Διφλής και ο Παναγιώτης Στάθης θα βγάλουν τον νικητή σε λίγη ώρα Steaming. I like the island Manhattan I know you don't know. Smoke on your pipe And put it I like to be in America Okay by me in America Everything free in America For a in America 9 παρά 28, στους 97 και 8 στα αληθινό ραδιόφωνο. καλημέρα, καλή βδομάδα Επιστρέψαμε με, με του USA Story, αλλά και του Αμερικα. America Ο Γιώργος Τσακίδης, ο πρωταγωνιστής τη εμπομπής Γεννήθηκε μια τέτοια ωραία μέρα Και όπως τα ακούτε, ελληνικής καταγωγής βεβαίως Εκεί έπαιζε τον Πορτορικάνο ναι, άλλο θέμα. τι σημασία έχει ήταν... Σημασία έχει ότι είπανε μπράβο ρε παιδάκι μου. Εσύ χορεύει σαν και εμά. Έλα εδώ. Εκαταπληκτικό χορεύτη. Α ε, συζητείτε. Δε, δε. Λοιπόν, αυτά τα λίγα τα εισαγωγικά έτσι για να περνάμε στη δεύτερη ώρα. Αλλά κολλάει και πάρα πολύ το κομμάτι. Το τραγούδι με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στην Αμερική. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε κιόλα. Ε, ο Τραμπ έχει πάει για πολλωστή φορά να παίξει γκολφ. Τα συνηθίζει αυτά νομίζω, Μπαμπιέ. Ε. Είναι golfer. Ε, δεν είναι ο πρώτο. Δεν είναι ο τελευταίο. Το γκολφρα είναι λαϊκό. Ένα λαϊκό. <laughs> <Πήλοι> Γιατί γελάζει ακόμα, Δεν καταλαβαίνω. Ή πια διάρυνη. το νερό, θα ξανά πιω, Ένα λαϊκό. Ποιε <σοπό> ε, <πιες> δύο γουλιέ. <σοπό> <σοπό> Αλλά είναι ένα λαϊκό άθλημα στι Ηνωμένε Πολιτείε. <σοπό> Εντάξει, πάω πάσω. Πάμε παρακάτω. Διαφωνεί σε κάτι. Ότι είναι ένα λαϊκό άθλημα το γκολφ. Ναι, φυσικά παίζει πάρα πολύ κόσμο. Παίζει γκολφ στι Ηνωμένε Πολιτείε. Διαφωνεί σε κάτι. Διαφωνώ. Αλλά τι να κάνουμε. Κακό είναι facts, dear. Είναι facts, dear. Δηλαδή στα αθλήματα. Μετά την κουβέντα θα πιάσουμε τον δεν βάλει. Ε, το ποδόσφαιρο, όπως δεν ξέρω, το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, αυτό που εμείς λέμε rugby χωρί να... Είναι το πιο δημοφιλές από όλα. Το baseball είναι επίσης πάρα πολύ δημοφιλές, θεωρείται το δικό του άθλημα. Για τον μπάσκετ δεν έχω να πω πολλά, αλλά το golf... Είναι, είναι, μπάσκετ, είναι okay. εθνικό άθλημα των Αμερικάνων. Δεν σημαίνει ότι το παίζουν όλοι, γιατί δεν είναι το πιο εύκολο mm. πράγμα να κάνεις, αλλά όσοι μπορούν... Το... Αφού το λύσαμε λοιπόν αυτό, στατιστικά... Πάμε και στην ιστορία. Και, και, αφού, και αφού τώρα ο φίλο ο Τραμπ, θέλει, ο να φίλος να παίζει, Τραμπ ναι. θέλει να πηγαίνει να παίζει ναι. σε αυτά, λέει: Ήθελα να τελειώσω την παρτίδα. Και πηγαίνει και παίζει σε αυτά τα γήπεδα, τα οποία χάνει ατελείωτα. Έχουν μέσα δρόμου, ιστορίε, αυτά, του την αίσθησε κάποιο. Αλλά είναι σαν καρτούν. Οι άνθρωποι του Τραμπ είδανε την κάνει αυτή τη φορά. Ναι. Την άλλη φορά τον κοίταγαν όλοι και λέγανε: Αυτό είναι δικό μα, δεν είναι. Είχαν εμπερδευτεί την προηγούμενη που τον πυροβόλησε ναι. ο άλλο. Ε, στην προηγούμενη περίπτωση κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν είχαμε μια απόπειρα δολοφονίας προς Θεού δηλαδή και μάλιστα τον βρήκε και σφαίρα στο αυτή, σκοτώθηκαν και άνθρωποι άσχετοι, έτσι που αποστολεί τα θύματα και δεν συμμαζεύεται και βεβαίως αυτό είχε επιδοτήσει δημοσκοπικά τουλάχιστον τον Τραμπ. Και θα Θήμα. το ξανακάνει τώρα τούτο. Φ Τώρα, εδώ πέρα έχει ξεκινήσει μια μεγάλη ιστορία, γιατί και εσύ άρχισε την περιγραφή, λέγοντα είδαν οι άνθρωποι, δηλαδή το FBI προφανώ και οι φυλάκε του Τραμπ. Το... Α, αυτοί που τον φυλάνε. Είδανε μια κάνει. Τώρα, πώ έφτασε ο άλλο μέχρι εκεί. Ε, πυροβόλησε, δεν πυροβόλησε, υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ε, κάποιοι λένε ότι πυροβόλησε, κάποιοι λένε ότι δεν, δεν πυροβόλησε. Ε, μετά από όσα έχουν συμβεί, δηλαδή την απόπειρα δολοφονία. Ο Τραμπ να πηγαίνει να παίξει γκολφ. Χαλαρό και ωραίο. Στόχος ολόκληρο, είναι έτσι, δεν το συζητάμε. Ε, Αν θυμίσω ότι στις ε, προεκλογικέ του εμφανίσεις, εμφανίζεται και με Αλεξίς Βορατζάμι. Βέβαια. Ε, πάλι μπορεί να παίξει το ε, και τσιμπάνε έναν τύπο ο οποίο είναι, ξέρω εγώ, σνάιπερ. Ε. Ναι, ξέρει από όπλα πάντως. Αχή... Αυτό το κατάλαβα εγώ. Okay. Και ξεκινάει τώρα η ιστορία, καταλάβατε, αν είναι πραγματικό το συμβάν, αν δεν είναι πραγματικό το συμβάν. Και τι είναι συμβάν... αυτό, και αν είναι με τους δημοκρατικούς και αν αυτά και αν εκείνα και αν τα άλλα. Ο Τραμπ κατά τη γνώμη μου θα την πάρει την εκλογή και ο λόγος για τον οποίο θα την πάρει είναι τα οικονομικά κυρίως και το μεταναστευτικό δευτερευόντως το τρίτο είναι ότι στείνει και μία παράτα. Στην γύρω του μία πράτα. Δεν λέω ότι στείνει τον Άσο. Το δεν κατι... αλλά το πώ το εκμεταλλεύεται, φυσικά το στείνει. Καταρχήν, σεβαστή η άποψη ότι ο Τραμπ θα κερδίσει, γιατί κανεί επί ουσία δεν ξέρει ποιο θα κερδίσει. Τη μια περνάει μπροστά ο Τραμπ, την άλλη περνάει η Χάρη. Ναι, η ναι, Χάρη, βέβαια, ναι. πρέπει να πούμε ότι είναι αντίπαλο, ενώ ο Μπάιντεν δεν ήταν. <laughs> ε, και ότι πολλά πράγματα έρχονται όπω δεν τα περιμένει. Α πούμε, μα την καμάλα σαν μία που δεν θα τα κατάφερνε, σαν debate. Σφαίρα τον πήγε Να Άρα, το. και... Βόηθησε και το EBC ναι, Όχι δεν ξέρω ε, Βόηθησε, εγώ. Δε, ναι, εγώ δεν νομίζω το, το κοίταξα αρκετά Η συγκλονιστικότερη στιγμή Στο debate Ήταν η διάψευση Από τον David Newey της ιστορίας Με τα σκυλιά που τρώνε η Αΐτινοί Ναι αλλά δεν το έκανε ο το, το... Δεν το έκανε ο δημοσιογράφο. Ο δημοσιογράφος από, το το από, καν... από πίσω υπάρχει πλέον μια ομάδα όπω υπάρχει και θα έπρεπε να φτιάξουν και τα ελληνικά μύδια το ίδιο. Μπαντων, υπάρχει το ίδιο μια λέμε. ομάδα, το ίδιο λέμε. Το ε. λέμε. λέμε. David ήταν μπροστά ε. στην κάμερα ε. και το έκανε αυτό. Σωστά. Αλλά από πίσω έχει μια ομάδα η οποία αμέσω κάνει το λεγόμενο fact checking, δηλαδή ελέγχει αν αυτό που λέει κάποιο, όποιο είναι και είναι λίγο τραβηγμένο, δεν να προλαβαίνει τα πάντα. Αν ευσταθεί ή όχι, όταν άλλο το εμφανίζει ο γεγονό, είναι γεγονό ή δεν είναι γεγονό. Και βεβαίω είπε ο Δήμαρχο εκεί και κανένα δυο που θα πει να πει να ήταν. Και ο Δήμαρχο και η αστυνομία νομίζω. Αλλά λέω τώρα το εξή. Έχω μάθει αλλα... έξω την κομμόπολη αυτή που αλλα... είναι έχω, αλλα... maps, έχω δει στα μάτσα, έχω δει πώ είναι οι δρόμη τη, έχω δει αυτά. Δεν είδα κανένα να, να τρώει σκύλου και γάτε. Γάτε βρήκε. <laughs> σκύλου <laughs> είδε. <laughs> Τι μα λε, Ρεμπάμπι. <laughs> ναι. <laughs> λοιπόν, η ουσία του πράγματο είναι ότι πολλά πράγματα φαίνονται να είναι ευμετάβλητα. Έτσι. Δηλαδή, ενώ δεν την περιμέναν καλή στο debate, γιατί στο debate είχε σκίσει ο Τραμπ τον Biden και έλεγαν ότι κάμαλα δεν είναι αυτό κτλ. Βγήκε, ήρθαν τα πράγματα έτσι, την πριμοδότησαν. Τώρα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση η οποία λέει αν το συγκεκριμένο συμβάν το χθεσινοβραδινό, το προηγούμενο, νομίζω, ξαναλέω, με έναν άνθρωπο πυροβολημένο στα αυτή να βγαίνει να λε It's an incident, ξέρω εγώ, α πούμε, πώ το είχαν πει, μα το, το, το έγραψε κι ένα φίλο. Ότι και εδώ, λέει, το είχαν περιγράψει σαν περιστατικό με πυραβολισμός. Όχι, απόπειρα δολοφονίας ήταν, προς Θεού. Λέω, τον είχε... καθα... Καθαρό εμείς, προφανώς. Τον είχε ευνοήσει τον Τραμ, η απόπειρα δολοφονίας, από τη στιγμή που τη γλίτωσε ο άνθρωπο και καλώς τη γλίτωσε, έτσι. Mm. Τώρα, το δεύτερο περιστατικό έχει ξεκινήσει μια ιστορία. Και εγώ αναρωτιέμαι, Μπαμπι, αν εμεί εδώ, που πολύ πιο χαλαρά, ας πούμε, το κουβεντιάζουμε και η συνωμοσιολογία, σα θέλει, θα γίνεται στα Αμερική αυτή την ώρα. Θα γίνεται, ναι. Α, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν θα γίνει. Τον βάλανε, δεν τον βάλανε, επειδή πέφτει στι δημοσκοπήσει. Η Αμερική έχει τρομακτική τρέλα μετά τα συνωμοσιολογικά. Ο Λίλον Μάσκαν ανάρτησε ένα βιντεάκι που έχει γράψει, αν θυμάμαι καλά, γιατί το έβλεπα χθε. Αν καλά, Αυτά είναι όλα. Δηλαδή, αυτά είναι που πρέπει να ξέρει. Το βιντεάκι, όταν το παρακολουθήσει, είναι όλε οι ιστορίε συνωμοσία μαζεμένε, πάρα πολύ ωραία φτιαγμένο μικρό είναι. Δύο-τρία λεπτά Ο Elon Musk φυσικά τον ακολουθούν όλοι Όλοι οι οπαδοί του πρώην Twitter Σήμερα έξ Του ανήκει άλλωστε είναι εύκολο να τον ακολουθήσουν άπαντες Είναι πάρα πολύ ψηλά Έχει εκατόν κάτι εκατομμύρια ακολούθους Ή ε, εκατόν η... φύγε ε, Δεν θυμάμαι τώρα απ' έξω Θυμάμαι ότι η Τέλος Swift 280 280 που... Δεν ξέρω αν είναι στο, στο Twitter, στο Twitter έχει Νομίζω 95. στο Instagram είναι. Στο Instagram και mm. στα TikTok και αυτά Γιατί αυτές εκεί πάνε Ήρθε, Ναι 280 <laughs> κατά... <laughs> Ήρθε, Η Μαρία έχει μείνει το σώμα ανοιχτό Κοίτα, από τα δεν 200 είναι Μαρία, Δεν είναι δύσκολο, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί Αλλά εγώ δεν ξέρω από αυτά <laughs> άξο, άξο. Γιατί μπερδευόμαστε Τι μπερδευόμαστε Λέει, τώρα, να, θα... να το Αν δεν πεις ότι σε αρέσει η Taylor Swift Πες το μου τώρα να σηκωθώ να φύγω η ερώτηση αν μου αρέσει η Τέιλορ Σουίφτ είναι ότι. Τί... Δε ως κοπέλα, ο Σομπάρα. Όχι, εμπάνε. βέβαια. Χάρα γυναίκα είναι. Πολύ όμορφο. Μα είναι. δεν εξετάζουμε. Αυτό απαγορεύεται. Άλλωστε δεν είναι τρίτο ναι λες... μυαλό να το κάνουμε. Για δημοσίευμα. Δημοσίευμα. Έτσι, ω καλλιτέχνη. Ξεκινήσαμε με BB King και μου λε, αν μου αρέσει η Τέιλορ Σουίφτ. Εκ του ασφαλού έλεγα. Τη αφήνει εκ του ασφαλού. Ωραία ερώτηση τσαργυρού. Πραγματικά. Σε πόσε απόπειρε ο Τραμπ εξασφαλίζει την εκλογή. Αυτό που λέγαμε. Τα είζεις, ας α πούμε, για ένα σενάριο. Λέω, Πάντα δεν ήταν δύσκολο, λέει. Γιώργο, για την Χάρι. Δεν θα ήταν δύσκολο. Η Χάρι είναι ένα εισαγγελέα. Έχει εκπαιδευτεί και ήταν και καλή στη δουλειά τη, από ό,τι λέγανε. Και έχει εκπαιδευτεί σε αυτό, το να είναι καταγγελτική και να σε πιάνει για να σε βάζει κάτω. Άλλο, σε αυτή τη η δουλειά του εισαγγελέα. Ο εισαγγελέα δεν δικάζει, καταδικάζει και οι δικαστέ πρέπει να δικάσουν με ψυχραιμία. Αλλά ο εισαγγελέα πάντοτε η δουλειά του είναι να επηρεάσει. Το ακροατήριο που είναι οι ένορκοι, είναι οι δικαστές, είναι οι πάντες Άρα το να είναι καλή η Καμαλαχάρης σε αυτή τη δουλειά ε, Το θεωρούσα πάντοτε ότι το έχει, δεν γίνεται να μην το έχει Είπες με πριν, την καριέρα κάτι της. με το οποίο συμφωνώ Νομίζω τα είχα πει και εγώ την προηγούμενη εβδομάδα Μετά το debate στο κομμάτι το οικονομικό Ο Τραμπ έχει τεράστιο προβάθισμα, είναι 50-35 Αυτό που μετράει στις περισσότερες εκλογικέ μάχες και όχι μόνο στην Αμερική, και εδώ και παντού, έτσι. Είναι το πορτοφόλι. Σε αυτό έχει προβάδισμα ο Τραντ. Γιατί στην Αμερική όταν ακούνε, ξέρω εγώ, για φορολογία ή διάφορα που ακούγονται λίγο αριστερά ή, δεν ξέρω, αριστερόστροφα. Του τύπου θα φορολογήσουμε το μεγάλο κεφάλαιο, ξέρω εγώ. Άρα, υπάρχει μια αντίδραση από κάτω, αρκετά σημαντική, παρότι φαίνεται ότι η Αμερική Χρειάζεται προστατευτισμό τρελό Γιατί και ο Τραμ Δραμπροστατευ... <laughs> <με τον> προστατευτισμός <laughs> Δεν του δε δε πειράζει το μεγάλο κεφάλαιο Το θέμα είναι ότι όταν ακούνε αυτό Οι Αμερικάνοι καταλαβαίνουν ότι έρχεται η σειρά μας Εκεί είναι το, το πρόβλημά τους <laughs> Και υπάρχει θέμα με τη φρολογία Και κυρίω οι Αμερικάνοι έχουν θέμα που πάνε τα λεφτά Ένα από τα πραγματάκια που λέει εκεί Αυτό το φιλμάκι που έχει ανεβάσει ο Μάσκ λοιπόν Είναι ότι τα λεφτά πάνε για να τρέφονται Διάφοροι που έρχονται απέξω, μετανάσταση και τα λοιπά. Και όταν βλέπει πόσο γρήγορα διασχίζει τον Ατλαντικό. Καλά τα λέμε, και μέσα εδώ αυτά τώρα. Φυσικά, ορισμένοι το λένε και είναι και σωστό. Μάλιστα, ορισμένοι παί... λένε και έχουν κάνει τον υπολογισμό που με εξέπληξε ένα στον έχω κρατήσει αν κάνω fact checking. Που λέγαμε πριν. Ναι. Αλλά μου έγραφε σε χαρτί ότι ένα Έλληνα που παίρνει όλα αυτά, το βοήθημα, το έτσι, το ελάχιστο εγγυημένο και όλα αυτά, παίρνει λιγότερα από έναν μετανάστη. Ο οποίο παίρνει τα ίδια ο... και παίρνει και τα βοηθήματα των μεταναστών. Ακριβώ το ίδιο πράγμα. Δεν είπε ο Πρωθυπουργό ε, στη Βιέννη, εκεί στον Αυστριακό, δίπλα ότι δεν είναι δυνατό να μα ζητάνε. Α, μπράβο. Okay. Και ενώ ε... εγώ το είχα μαζέψει αυτό που μου έδωσε ένα κύριο να το τσεκάρω, ακούω τον Πρωθυπουργό να το λέει στη Βιέννη. Ναι, η αλήθεια επίση είναι ότι αν είναι να δι... παίρνουν περισσότερα οι πρόσφυγες παρά τη κλπ., α ανεβάσουμε αυτά που παίρνουν Α, έτσι το πας Εσύ πως το πας Δεν ξέρω ότι παίρνουν αρκετά, Πρέπει γιατί... να το δούμε Άξι. Βγαίνει ή δεν βγαίνει Πρέπει να τα παίρνουν Τώρα αν θυμήθηκε η ελληνική κυβέρνηση Τώρα να... θυμήθηκε Ότι πρέπει να δούμε ποιοι τα παίρνουν τα επιδόματα αυτά Βάβη Να μου... τα παίρνουν αυτοί που τα χρειάζονται μου, κοίτα, Επειδή λες, η κυβέρνηση τώρα θυμήθηκε και τα λοιπά, Να σου θυμίσω ότι η κυβέρνηση Αυτή η κυβέρνηση είναι στον έκτο χρόνο τη. Και με, με αυτό το δεδομένο θα κρίνεται Δηλαδή, όταν έχει μια άποψη για τα επιδόματα και καταγγέλεις την προηγούμενη, προ προηγούμενη κυβέρνηση για επιδοματική πολιτική, και εσύ κάνει επιδοματική πολιτική πιο επιδοματική από την προηγούμενη. Επιδόματα πρέπει να δίνονται. Ναι, σωστά, τα δω... κοινωνικά. Μα άστα να τελειώσω τη φράση, γιατί σε βλέπω. Κατευθείαν, α πούμε. Είμαι πα το καλάμι, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να τριπλάρουμε. Δεν γίνεται. Έχει το μυαλό σου τον καλαμίτσι. <laughs> Πάντα. Δεν χρειάζεται να το ε, αυτό το κομμάτι στο οποίο αναφέρεσαι ε, η καρδιά δεν σκέφτεται, με ότι, το μυαλό σου σκέφτεσαι η καρδιά μου ε, αυτό που θέλω να, να πω είναι ότι όταν κάποιος εναντιώνεται στα επιδόματα και εναντιώνεται και από θέσεις αρχής που είναι μια οικονομική στάση όταν εναντιώνεσαι προφανώς δεν έχει τη λογική να β... μετά από 5-6 χρόνια να ότι τα δίνω εκεί πέρα που δεν πρέπει Okay. Έτσι δεν είναι, Αγκάζα. το λογικό. Ναι, ναι. Δηλαδή, λένε, ξέρω εγώ, υπάρχουν τεράστιε ομάδε κοινωνικέ. Τι πιο πολλέ φορέ αναφέρουν του Ρωμά, τι οποίε του χρεώνουμε τα πάντα όλα. Κακώ, δηλαδή, κατά τη γνώμη μου. Υπάρχει παραβατικότητα, αλλά μην του σταυρώνουμε και Πάντα είναι ενδεδειγμένο να λε κάτι που κάνει ένα, δύο, δέκα χίλι Να το, το λε για όλου. Σου Όχι φταί... ότι δεν κάνουν. Ε. κάνουν είναι άμα... παραβατικά άτομα. Άμα σου φταίει μια κοινωνική ομάδα, κοιτά να την βελτιώσει, να την εντάξεις. Άμα πιστεύεις εντάξει. Ότι δίνεις... Άμα πιστεύει ότι δίνει. δεν είναι και τόσο εύκολο. Προφανώ. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Αλλά δεν μπορεί να είσαι μόνο στην παρατήρηση. Δηλαδή, οι θα... δημοσιογράφοι με, με του πολιτικού και την κυβέρνηση κάνουμε άλλη, άλλη δουλειά. Εμεί κάνουμε το ρεπορτάζ. Ναι, αλλά τι λε, ότι παίρνουν όλοι οι δημοσιογράφοι μαζί, επειδή κάποιοι κάνουν κάποια. Δεν το κάνουν όλοι. Εγώ έχω συνεργαστεί, δεν ξέρω κι εγώ με πόσου. Δημοσιογράφους Στην καριέρα μου τη δημοσιογραφική Δεν θυμάμαι Ξέρω ποιοι δεν κάναν σωστά τη δουλειά τους Αλλά όλοι με όσους συνεργάστηκαν ναι. Δεν κάνω σωστά τη δουλειά Λέω τους Λέω όμως ότι η κυβέρνηση μας κλείνει λίγο τη δουλειά Έρχεται και κάνει παρατηρήσεις <ΣΣ2> <ΣΣ2> Παρατηρήσεις κάνουμε εμείς Καλές κακές τραβές ναι εντάξει okay. Η δουλειά μα είναι το ρεπορτάζ και η ανάδειξή του μέσα από τους σχολεία Δεν μπορεί χρόνο. η κυβέρνηση να λέει τα ίδια πράγματα με εμά Και να το λέει στον έκτο χρόνο ας πούμε για τα επιδόματα Αυτό Αν κακώς θα δίνουμε χρόνο... κακώς θα δίνουμε μάλιστα Πες μας που τα δίνουμε κακώς Τον έκτο χρόνο για μια κυβέρνηση Γιώργο μου Δεν το λέμε και το ξαναλέμε αλλά δεν λέει τίποτα Αν η κυβέρνηση αυτή πέσει στον όγδο χρόνο Τότε στον έκτο χρόνο έχει, είναι πλέον γέρος Υγριά Έχει, έχει, <laughs> έχει, έχει, έχει πάρει δηλαδή ό,τι <laughs> έχει <laughs> Καταπληκτικό μήνυμα. Yeah. Καταπληκτικό μήνυμα. <laughs> ο δεξιό σκέφτεται με το μυαλό, ο αριστερό με την καρδιά. <laughs> Έριξε διάλειμμα, τώρα είναι ατάκα που λένε και κλείνει. Know when to face the truth and I know that the moment is here I'll open my heart and show you inside my love has no pride I feel. Με την Gloria στέφαν που το μακρινό για με αυτό το τραγούδι ήταν στο νούμερο 1. Εσύ τι λέει με... σε εγώ την συχνά μου την έλεγα στεφάνη γιατί μπορεί είναι... να την πει και ελληνική αλλιώ. Πώ γίνεται... προετοιμά, Κάμαλα καμάλα. Ναι, είναι όμω το τροχείο που τη στιγμήσε μετά, και από εκεί που ήταν η Βασίλισσα του Very. Latin pop και τα λοιπά ξαφανίστηκε σκάω γιατί είναι εδώ το πιο ωραίο κομμάτι Μας τυμπέσαν τα μηνύματα, πρέπει να σου πω, ιδίως για το θέμα των επιδομάτων, ο μικρός χαμός, ο καθένας βέβαια έχει την άποψή του, οι περισσότεροι, μάλλον έτσι ασπάζονται να το πω, την άποψη ότι καλό θα ήταν, να μην κάνουμε μόνο διαπιστώσεις, αλλά να πηγαίνουν και παρακάτω τα πράγματα και το συνδέουν ο Μπάμπη και πάρα πολύ με την ιστορία με του Γερμανούς. Από σήμερα, παιδιά, να θυμίσουμε... Ότι Σέγγεν περνάει σε άλλη πίστα έτσι Δηλαδή έχουμε τους περιοριστούς Δεν θα σου πω όμως. για τους Γερμανούς Πρώτα θα σου πω αυτό γιατί αλλιώ θα το ξεχάσω Λέει, Έχει παιδάκι. τίτλο ζαχαροπλαστείο Ρουτίνα κλασικά Λέει, ναι. σε γερμανικό Κλασικά γερμανικό αγαπημένα ναι. Και άρα η γωνιά του ζαχαροπλαστείου Νόστιμα φρέσκα κλασικά αγαπημένα γλυκά Πάστα σοκολάτας αμυγδάλου Και, και βεβαίω. κοκ, κοκ. κοκ. Πιάσε δύο ναι, ναι, επισκεφτείτε ναι, το πλησιέστερο συνακατάστημα Λίτλ για να καλύψετε τα όλα αυτά. Να πάρετε δυνάμει από τι γλυκέ δημιουργίε του Ζαχροπραστήριου του Λίτλ για τη σεζόν που έρχεται κομμένα τα γλυκά για του μετανάστες Εγώ ξέχασα τι θα πω. Μιλάγαμε για του μετανάστε. Με, με, με πλάκουσα με τα κόκκινα <χει> που ήταν. <τελείως> αυτό ήταν. <χει> δεν σου κάνει μια εντύπωση ότι ο Μιτζωτάκη τώρα πηγαίνει αριστερά-δεξιά και λέει «παιδιά προ να τα δικαιώματα των μεταναστών, να, αυτά και τα λεφτά και θα τα βάλετε. Και πρέπει να συνεχίσουμε να τα έχουμε. Ε, θα τον πάει το Βελόπουλο, το βλέπω γρήγορα στο 18 Κάποτε ήταν 17% εκεί. το περίφημο όριο. Ο, ο, ο Βελόπουλο δεν φοβάται με τσοτάκι, τη Τι φοβάται. Τη Λατινοπόλη βγαίνει και ξεσπάθωσε. Έχουνε και είναι και δύο συναδέρφου σε ένα κανάλι. Δεν θυμάμαι τώρα στο Άξον ήταν στο Άτικα. Ε, κάπου εκεί κοντά εκεί που είσαι κι εσύ λοιπόν και είχαν μείνει κανονικά είχανε μείνει διότι τους είχε πάρει η Λατινοπούλου που πρέπει σιγά σιγά εσεί οι δημοσιογράφοι του ειδικά του τηλεοπτικού να το μάθετε ότι η Λατινοπούλου στην Αμερική θα είχε γράψει τρεις φορές το ποσοστό της ήδη ε, ένα Εγώ καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν κρίνω <Διλώσεις> τους... <Διλώσεις> <Δεν> μόνο τις πολιτικές που παίρνει ο καθένας και τα λοιπά Όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο ε, Καταλαβαίνεις και πώς θα πει ο Σάκος Εγώ την κυρία Λατινοπούλου την γνώρισα σε μια τηλεοπτική εκπομπή Καλεσμένος όμως, όχι στην δική μου Στην αρένα που έκανε η Μαρία Αναστασοπούλη Ήταν στην πρώτη συνέδευξη του Θεώρησα ότι είχα μια χρυσή ευκαιρία να ε, εδώ αυτό τον τύπο το, τον πρόεδρο των Σπαρτιατών από κοντά είχαμε και κάτι ζαζίσματα ίσως θυμάσαι και το τμήριο, την ίσως και την ιστορία παρά την ώρα σας ο άλλος έχει τη βάστηκα στον μπράτσο ας πούμε ε, και μας. Λοιπόν, να τα θυμόμαστε και αυτά εμφανίστηκε κύριε Λατινοπούλου για ναι. εμένα δεν μου έκανε την εντύπωση που ξέρω, εγώ, είχε δημιουργηθεί γύρω από τα ατομό τη. ευφύηση είναι, ετοιμόλογη είναι Αυτά που λέει, τα λέει ε, από μια δικηγόρα, το περιμένει όλα ε, αυτά. Όχι, ναι. όχι. Ε, ναι, ναι, Γιατί ξέρεις, υπάρχει και μια αντίληψη ότι ο άλλο γίνεται αυτό που γίνεται, διότι ξέρω εγώ ε, έκανε ένα σχετικό γκέλ στα social media μιλώντα για το αν θα ξυπνήσουν οι γυναίκε με μασχάλε του. Οκ, okay. αν μείνει αυτό δεν. Εγώ αυτό που είδα τότε και το είπα μάλιστα στο μικρόφωνο, στο αληθινό ραδιόφωνο, το βλέπω ότι το βλέπουν κι άλλοι και η κυρία Λατινοπούλου μπορεί να είναι από επικίνδυνη. Αν υιοθετήσει μια ατζέντα πάρα πολύ δεξιά και τη βαφτίζει και μη δεξιά. Επικίνδυνη για του αντιπάλου τη. Ε, ναι. Επικίνδυνη περσέ. Επειδή ναι. είναι, δεν είναι. Λέει πράγματα. Όσα δεν καταδικάζει ο νόμο σε μια δημοκρατία δεν είναι επικίνδυνα, είναι αποδεκτά. Ναι. Ε, τα κρίνει ο λαός μετά στην κάλπη. Ε, λέω απλώ ότι όταν, α πούμε, για παράδειγμα, βγαίνει και λε ότι η δεν είναι ακροδεξιά. Ναι. Ε. Ε, ε, πλέον λέω, δεν είναι και τόσο ακροδεξιά. Λέω, ναι, κοιτάξτε, έχουμε ανάγκη. Από, από τη μία στην επόμενη. Ναι. Μετακινείτε με ελαφρά πηδηματάκια ε, Το στρογγυλεύω και το πάω αλλιώς Και στο τέλος της ημέρας έχω αναγκάσει και όλους τους άλλους Να μετακινηθούν και να γίνουν οι ίδιοι αυτό που μέχρι χτες βρίζανε Τι διαφορά έχει ο Μπάμπιο Σόλτ από τον Όρμπαν σήμερα Ότι ο ένας είναι Γερμανός και ο άλλος είναι ουγγρός Έλα καλημέρα Αυτά τα ωραία είναι. Σήμερα που είναι Δευτέρα και καλή εβδομάδα. Να έχουμε με τη Rex επιστρέψαμε. Βλέπετε, ήταν μόλι 30 χρονών. Ο Μαρκ Μπόλαν ο επικεφαλή, η Μούρη, ο Frontman που λέμε αγαπητέ Μπάμπη, που έφυγε μια τέτοια μέρα. Αλλά άφησα πίσω στην πολύ σύντομη ζωή του και τη μουσική διαδρομή του. Αρκετά ωραία και αγαπημένα τραγούδια. Να δούμε εμεί να περνάμε καλύτερα. Είναι και 89 και 8. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ του φίλου που έχουν επικοινωνία στο ντροπακίνη LFM.gr βάζοντα ο κάθε ένα στα δικά του θέματα, ένα από αυτά αρούσε και τα οικονομικά που συζητάγαμε πριν. Ο φιλοσογειόσιο λέει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και εξαιρετικά ακριβώ, τα χώνει και στον κύριο Χατζιτάκι, την έχει δηλήτρα πεζί τη, να ρυθμίσει μια οφειλή 4.0 ευρώ σε δύο χρόνια, στι 24 δόσει και 40 ευρώ επιβάρυνση. Ναι, θα το κοιτάξω πόσο είναι, αλλά δεν μου φαίνεται παράλογο γιατί. Πάει είναι η Νεϊτόκη που ανατοκίζεται. Να ναι. Είναι, είναι ωραίο. ωραίο είναι... Μα, και ένα Α, δάνειο ναι. να κάνει. Εγώ ναι, από εκεί ναι. το βρίσκω συνήθω. Ναι. Αν κάνει ένα δάνειο, σε ένα, μια αξία όπω αυτή που λέει ο κύριο. Εμπάμε την κρατική τοκογλυφία θα δικαιολογήσει. Δεν τώρα. είναι τοκογλυφία. Το... Ε, Πώ θα το πει δηλαδή. Αν μα εκδέρνει η αξία του χρήματο, η αξία του χρήματο είναι ναι. συνάρτηση του χρόνου. Και των συνθήκων μέσα στι οποίε καλείται να το εξοφλήσει. Α πούμε, τώρα είμαστε σε περίοδο okay. υψηλών επιτοκίων. Ναι. Παρόλο ότι. Όταν όμω πα στον άλλο και του λε με ότι τόσα χρωστά. Το χρωστάει, τελείωσε. Ναι, το χρωστάει χωρί να, χρω, να το έχει δίκιο. Το τι χρωστά στην εφορία, το κόστο που προσδιορίζει η εφορία είναι άλλο θέμα. Το τι χρωστά είναι δεδομένο. Η εφορία παίρνει λοιπόν αυτό και σου λέει. Μην αν είναι μέρα. Μην συζητάμε αν είναι ναι, μέρα. Ναι, είναι μέρα. Αποτελείω και ο Όμω να περάσουμε Αλλά σου λέει τι χρωστά. 4 χιλιάρικα, με τι επιτόκιο πάει, πάει με το τρέχον λίγο πολύ και το λίγο πιο πάνω, δεν πάει δηλαδή, με το πιο φτηνό που μπορείς να βρεις ενδεχομένως στην τράπεζα, Άλυμα. πάει με το λίγο πιο πάνω Είναι αυτό που λέει, χρωστάζεται 4.400, όχι 4.000. Ναι. ναι, εντάξει, ναι, ναι. το λες και λίγο τσιμπιμένα Όταν χρωστάς 4.000 σε 24 δόσεις, βάλε πόσο κάνει ας πούμε, πες 400 τώρα να το κάνουμε εύκολο, κάθε φορά κάθε δόση Μόνο η πρώτη δόση είναι που έχει χαμηλή, χαμηλό κόστο. Όλε οι άλλε, επειδή έχει μπροστά σου χρόνο, έχει άλλου 23 μήνε, φορτώνονται επιτόκιο. Έτσι πάει. Λούκι τραβάνε οι άνθρωποι και μα το μεταφέρουν. Μα Για το κόστο του χρήματο το αυτό, αυτό είναι. Γι' αυτό θέλει εξαιρετική προσοχή. Όλη η όλη διαχείριση του χρήματο θέλει εξαιρετική προσοχή. Κοιτάξτε, δει, εγώ έχω την συνείδησή μου ήσυχη Ήμουν από εκείνου που φώναζαν. Όταν θα μπαίναμε στο ευρώ, ότι παιδιά, επειδή θα μπούμε στο ευρώ, επειδή το ευρώ θα έχει χαμηλά επιτόκια, θα έχει επιτόκια μάρκου, μην αρχίσουμε να δανειζόμαστε, σαν να μην υπάρχει αύριο, και να μην δίνουν και οι τράπεζε σε όποιον περνάει από μπροστά δάνειο, διότι όλοι δεν μπορούν να αντέξουν ένα δάνειο. Όταν αγοράζει ένα σπίτι με δάνειο, λε: Αγοράζω ένα σπίτι 150 χιλιάρικα. Συμφωνεί, δίνει τα χέρια, υπογράφει τα συμβόλαια. Τέλεια. Και λε: Αυτό θα το πληρώσω με δάνειο. Ποιο είναι το τι αναλαμβάνει να πληρώσει εκείνη τη στιγμή. 300 τουλάχιστον. Ειδικά την εποχή εκείνη που δεν είχαν πέσει ακόμη αρκετά τα επιτόκια ε, ε, ε, Η δέσμευση είναι 300 Σολάριες, Είναι 300 σκανομία. όχι 150 λοιπόν. Γιατί Μαρή... έλεγα τότε αυτά τα πράγματα Με κοίταγαν έτσι με μούτζονα κιόλας Μαρία ψάλλει τη απέναντί μας Εγώ το μούτζομα το έχω μετατρέψει σε χειρετισμό Α, Ναι αλήμανο Βάσια κούτρα στο 12208-200 Αφού μας εξήγησε ο Μπάμπης Ότι όταν πάμε στην τράπεζα να πάρουμε δάνειο Καθόμαστε στον άξονα γανονικά Εγώ να του πω απλά μια λεξούλα για να το κλείσουμε τώρα γιατί... Όχι δεν το κλείσουμε oh, okay. γιατί έχω κι άλλα σήμερα είμα... oh, okay, Και τελείωσε άλλαση. από εδώ και πέρα Θα τα λέω κάθε μέρα γιατί yeah. αρκετά yeah. Κάτι πρέπει να γίνει <laughs> Να το πω αυτό που ήθελα ή δεν κάνει Ελβετικό φράγκο <laughs> Τελεία Πόσο ήρθε αυτό ή δεν κάτω. είπαμε Το πότε, μου, το μιλ, πότε μιλάγες, θα φύγει όχι. σφαίρα μιλάγες, Από τη θαλάμι θα το συμφωνήσουμε <laughs> Δε μίλαγες δύο λεπτά <laughs> Αυτό είναι τι να τη σφαίρα α, τώρα α, ε, Είπα εγώ τώρα <laughs> δύο λέξει. Ελβετικό φράγκο Εγώ έχω να πω ότι <laughs> <laughs> <laughs> Ότι ε, κάποιο πρέπει yeah. επιτέλους yeah. Ε, yeah. Να σκεφτεί σοβαρά Και όχι να κορεδεύουμε ένα τον άλλον Ούτε χρειάζεται αυτό Τι τσαμπουκάδες με τον Σταϊκούρα Ότι Πρέπει κάτι να γίνει με τις προμήθειες τραπεζών Μάλιστα, μπορώ Δεν να... είναι δυνατόν να πληρώνει ο άλλος Την ΕΙΔΑΠ mm. που πληρώνει ένα λογαριασμό 8-10 ευρώ Και να θέλει ένα, ένα Πόσο θέλει τώρα Τουλάχιστον ένα και βάλε ευρώ Κύριε... για να το πληρώσει Κύριε Μπάμπη μπορώ να προσθέσω δύο στοιχεία ακόμα Δίπλα στο φράγκο όχι, σε αυτό ε, που είπα, ευχαρίστω. Όχι, θέλω να. <laughs> <laughs> όχι, αγόρι μου. Τι θες τώρα με το ελβετικό φράγκο και μπλέκη πριν από Επειδή εσύ θεωρείς ότι το golf είναι λαϊκό άθλημα. Δεν είπα, είναι <laughs> λαϊκό στι Ηνωμένε <laughs> Πολιτείε. Και δε, σε άλλα ναι. μέρη, okay. δεν τα θυμάμαι όλα. Απλά να αναφέρω το εξή. Και στην Κίνα το λατρεύουν Ρε, το παιδί golf. μου, α να δεν τα είδα. Μια πρόταση. Αναρωτιέμαι. Το ελληνικό δημόσιο, αν ξέρει, απαντά. Αφού βάζει αυτά τα επιτόκια, όταν σου έχει κάνει μια ρύθμιση, διότι θεωρεί ότι του χρωστά, αφού το τεκμαρτώ εισόδημα είναι μια αυθαίρετη. Αλλά το χρωστά, Γιώργο. Είναι... Το χρωστάς, Δεν θεωρεί. Τελείωσε. Μια... Έχει γραφτεί είναι ένας... στη μερίδα σου. Το χρωστά. Ε, Δεν δε θα κάνω πίσω. Αυθαίρετο υπολογισμό. Αναρωτιέμαι, όταν το ελληνικό δημόσιο σου χρωστάει. Με το ίδιο επιτόκιο, θα γυρνάει. Νομίζω ότι πλέον είναι περίπου το ίδιο. Δεν θυμάμαι να σου πω με ακρίβεια. Θε να το πάρει δουλειά για το σπίτι. Να το πάρω δουλειά για το πάρ σπίτι. Πάρτε το χόμπι, οργαστή. Μου αρέσει. Γιατί εγώ θυμάμαι, ας πούμε κάτι αναδρομικά. Πέθανε ο Μακαρίτσο, ο πεθερό μου. Τα περίμενε ο άνθρωπο. 15 χρόνια, ξέρω εγώ τι. Να, να σου πω τώρα που το έπρεπε. Δεν, υπή δεν υπήρχε τόκο. Τώρα που είπε ναι. αυτό και έτσι είναι και λίγο συγκινητικό για μένα. Ε, γιατί σε λίγο θα ξεκροποδήσουμε τον Λευτέρη Γιανακόπουλο, ε, Με τον οποίο συνεργάστηκα πάρα, πάρα πάρα χρόνια Στα οικονομικά ένθετα τότε ε, Που φτιάχναμε στη δεκαετία εκείνη του 90 ε, Ο Λευτέρης ξεκίνησε από το Ριζοσπάστη ή, το, Εγώ δούλεψα μαζί του στο Βήμα πολλά χρόνια Ένα άνθρωπος από τους ξεχωριστού, Από τους ατελείωτα καλούς ανθρώπους Ο Λευτέρης λοιπόν με φώναζε και μου έλεγε Μπάμπη εδώ, ο άδερφος, αυτό. Κάτι δεν πηγαίνει καλά. Ω, όταν άκουγα το λεφτέρι να μου λέει κάτι δεν πηγαίνει καλά, ήταν πελά. Διότι ο συνάδελφο που είχε γράψει το άρθρο, είχαμε φτάσει τώρα 10-11 η ώρα το βράδυ, είχε φύγει ο άνθρωπο να πάει σπίτι του. Άρα, ποιο έπρεπε να τα ε… ψάχνει, η Ο λεφτέρι η... και εγώ. Ο Λατζή που λέγαμε έτσι. Ναι, ναι, ο Λατζή που το λέγαμε έτσι εμεί πάντοτε μεταξύ μα οι δημοσιογράφοι, ήταν ο άνθρωπο κλειδί για να βγει καλά μια εφημερίδα. Για να έχουν ελεγχθεί τα πάντα. Τον είχε καθηγητή. Ναι, ναι, όχι, είναι για, μια Μιλάμε δουλειά... για ανθρώπους οι οποίοι ε, δεν υπάρχουν πια έτσι, Και δεν είμαστε και εμείς αντάξιοι τους ναι, ναι. Εκπαιδευτεί διαφορετικά Διάβαζε αυτό που λέμε διαγωνίως το κείμενο Έπιανε κάθε λεπτομέρεια Ήξερε τι πρέπει να αναδείξει Με τίτλο και υπότιτλο Και στα, σχεδόν ταυτόχρονα εντόπιζε τα λάθη Το Μπάμπι έλα εδώ Είναι γιατί ο συνάδελφος που το έχει γράψει Έχει γράψει ναι, και εγώ, να μην το πω τώρα και Επειδή πρωί, εγώ διεύθυνα yeah. την όλη υποτίθεται διαδικασία, τελικά με ένα μυδιό μα μέχρι το βράδυ. Το βράδυ το πρωί. Ναι, μέχρι τα πρωί. Τα... Τρει Είχα... ώρα, τα... τελειώναμε καλά. Είχα φάει ένα τρελό τσαμπουκάκι γιατί μου είχε προτείνει να σπουδάσω σε ελευθερωτυπία τότε. Να πάω εκεί και τα λοιπά Εγώ ήμουν στραβάδι και του λέω. <laughs> εγώ είμαι εδώ πέρα. Δεν θα χωρίσω. Αλλά <laughs> σίγουρα θα <laughs> σε κοίταξε με αυτό το καλό βλέμμα του καλού ανθρώπου. Τέτοιο ε... άνθρωπο ήταν και ο Δημήτρη ο Ευαγγελοδήμο. Ακούς ε, και ο Δημήτρη ο Ευαγγελοδήμο, επειδή εγώ συνεργάστηκα και με τον Δημήτρη που τον χάσαμε πριν μερικά χρόνια. Η κόρη του είναι πάντοτε εξαιρετική στο πολιτικό ρεπορτάζ, στα νέα. Ε, και ήταν τέτοιο άνθρωπο. Φαντάσου τώρα τότε, ο ένα ερχόταν από το ριζοσπάστιο, ο άλλο ερχόταν από την εξόρμηση. Με τα μεγαλύτερα σχολεία δημοσιογραφικά, ε, εντάξει, ναι. Ε, Εσύ έχεις την αποψή σου για το κουκουέτος Και συνυπήρχαμε όλοι μαζί Έβγαλε δημοσιογραφάρες, δεν το ζητάω Προφανώς Οι μισοί διευθυντέ και παραπάνω Ναι Έτσι. αυτό δεν είναι υποχρεωτικός καλό Αλλά μην πιάσουμε τώρα ήταν, αυτή λέω, τη Έβλεπε έβλεπες <laughs> εύκολα τη διαφορά ε, Επιπέδου Έβλεπες τη διαφορά Και την ευρημάθεια και ότι αυτοί δεν τρεποντουσαν yeah. να είναι διαβασμένοι ε, Δεν ήταν αυτό που λέγανε κουλτουριάρεις υποτι ε, εντάξει, ναι, ναι, Προφανώς ναι, ναι, ναι. και στον αστικό τύπο υπήρχαν θεότητες έτσι, Δεν το ζητώ Αλλά δεν είναι τυχαίότερο Λοιπόν αυτά ε, καλή τη ώρα θα Ευχαριστώ δηλαδή, πάρα δηλαδή, πολύ ναι, κυρίες, κυρίες κυρίες ακροατέ και ακροατρίε, Που τα χώνετε πάρα πολύ Την πιάσαμε την ερώτηση ήταν πολύ απλή Αν το ελληνικό δημόσιο όταν ε, επιστρέφει όταν χρήματα εκείνο, Βάζει να τα έδια ναι, δηλαδή, Και αμέρικοι γράφουν ότι απλά δεν επιστρέφει ποτέ, ποτέ okay. Υπάρχουν και χειρότερα Και θέλω να μου επιτρέψεις να διαβάσω ένα τελείως άσχετο Αλλά είναι κρίμα να πάει στο βρόντο Διότι ε, είναι ένα ακόμα κομμάτι ταλαιπωρίας ελληνικής Γιατί ξέρετε τώρα θα ασχοληθούμε σε λίγο ας πούμε Με το πολιτικό προσωπικό κτλ Σήμερα να πω ότι είναι γαλεσμένος στις 10 η ώρα Εδώ στο Νίκο Χατζηνικολάου, Νικολάου Ο Νίκος δουλέψει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Και νομίζω ότι είναι και σε μια ε, εξώχω επίκαιρη στιγμή Δηλα ε, ποια είναι η ατζέντα του κάθε υποψηφίου πρόεδρου και προφανώ προτεραιότητα έχει ο νυμπροέδρο. Εδώ στον Νίκο. Ε, εγώ θα αστηνόμουν στι να ακούσω. Μια από αυτά που θα πει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, νομίζω ότι ξεκαθαρίζουν τι ε, τις προσεγγίσει του σε σχέση με τι συνεργασίε, πώ πρέπει να είναι η πολιτική και τα συμπέρασμα. Ανεξάρτητο συμπέρασμα. Αντί να πει ο ίδιο για το, το τι σκέφτεται ο ίδιο, πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον Ανδρουλάκη, διότι. Ήτανε γρήγορο, εκεί που πρέπει να είσαι γρήγορο. Όταν δηλαδή είδε ότι πάνε να το αμφισβητήσουν Για να γίνει να μην ποτεί το ΠΑΣΟΚ Είπε ο OK, κύριε, πάμε Πήγε συντεταγμένα αυτή τη στιγμή αυτό είναι πρόεδρος του κόμματο και άρα ο τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε χθε, για παράδειγμα, η συζήτηση, παρουσίας παρουσίαση των θέσεων του καθενό, γιατί επιτέλου παρουσιάσανε. Και αρχίσαμε να βλέπουμε και το ότι ο ένα από τον άλλον, δεν τα λένε όλοι ίδια, έχουν διαφοροποιήσει. Γιατί αυτό χρειάζεται για να διαλέξουν οι πασόκηστοι τον ποιον θέλουν, την ποιον θέλουν. Και ότι μέχρι στιγμή τουλάχιστον αυτό του αξίζουν τα συγχαρητήρια. Το τότε... Για το ότι η διαδικασία πηγαίνει μια χαρά. Είπα... Όταν μάλιστα το συγκρίνει με το διπλανό μαγαζί. Ακριβώ. Το είπα και τότε, το επαναλαμβάνω και τώρα. Είναι ηγετική στάση όταν σε προκαλούν να σηκώνει το γάντι. Γιατί με αυτόν τον τρόπο το Πασόκ δεν συρρυζοποιήθηκε. Μέχρι σήμερα που μιλάμε στι διαδικασίε του κτλ. κτλ Συμφωνεί, διαφωνεί εσύ του λες Πασόκε που λέει ο Μπάμπη, πρέπει να αναγνωρίσεις ότι έχουν μια κανονική λειτουργία. Ναι, αλήθεια... Διαφοροποιήσει μεταξύ του έχουν γιατί αν δεν είχαν δεν θα είχαν και λόγω υποψηφιότητα. Ναι, η αλήθεια είναι βέβαια ότι ήταν απανοτά τα σημάδια ότι... Κάτι δεν πήγαινε καλά, πρέπει να το ξαναδούν το έργο. Λοιπόν, εμπίστει πτώση, ο, ο Νίκο Κατζικολό θα του κάνει όλε τι απαραίτητε. Καλέ υποψηφιότε για την προεδρία του πασογι. Έχει καλέσει υποψηφιότητε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα μπροάστρο, α πούμε, που να ξεχωρίζει, αλλά έχει καλέσει υποψηφιότη. Και προφανώ ο καθένα εκεί θα παίξει το δικό του χαρτί. Ήθελα όμω από κάτι άσχετο, λέω πριν περάσουμε στα πολιτικά, γιατί εδώ η Ελισάβητα, για παράδειγμα, πέρασε η Σάμερα, η Ελτία μα. Το γράφει ο κύριο Γιάννη ψημόπουλο στην καλημέρα μα. Καλημέρα καλή εβδομάδα. Προσπαθώ από τον Ιούνιο να κλείσω ραντεβού για έκδοση νέα ταυτότητα στις 14χρονη κόρη μου. Στο τμήμα αχαρνών δεν υπάρχει τίποτα. Στο τμήμα μου λένε πω υπάρχει πρόβλημα με την πλατφόρμα. Η κόρη μου πρέπει να έχει ταυτότητα για να εξεταστεί το lower. Έτσι όπω πάμε, θα χαθεί χρονιά. Από κουβέντα και μα άλλου γονεί, είμαστε πάρα πολύ με το ίδιο πρόβλημα και καλή συνέχεια. Καλημέρα Γιάννη, το διάβασα γιατί. Το έχω ξαναδεί, το έχω ξανακούσει Μου το έχουν πει φίλοι Σου λένε έλα να κλείσεις ραντεβού Αυτό και τα λοιπά Προσπαθείς να βγάλεις άκρη και ψηλάκια γνάντε με Λοιπόν, δεν μου είπες από τι θε να πάμε το, το κομμάτι τη ΣΥΡΙΖΑ, από πού να το ξεκινήσουμε, ε, από εντάξει, τα είπε ο κ. Αλαβάνο, ο κ. Να... Καρανίκα ή ο κ. Μπέλτερ. Από τον παπά πρέπει να ξεκινήσει. Το λογικό Έλα, αυτό είναι να ξεκινήσει. Το... Από τον παπάτι, τι είμαι, Δημόσιο Καταγωγή είμαι. Τέλειωσε η δουλειά. Γιατί να τον κατηγορήσει, για ποιο λόγο. Όχι, γιατί. Κατ' να δει. Ε, τώρα, μια που το ανάφερε πριν. Φυσικά έχει δύσκολη δουλειά, αλλά δεν είναι δέμα, γιατί ζήτησε. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώ ένα κόμμα βάζει μπροστά έναν άνθρωπο που έχει καταδικαστεί με αυτό τον τρόπο και για πολύ βαριά αδικήματα. Πάρα δε, πολύ το βαριά. Ακούω, αυτό και επειδή είχα την τύχη, φαντάζομαι και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, να ρωτήσουν τον παπά για το 13-0. Ο ίδιο θεωρεί ότι είναι παράσιμο του. Και από ό,τι φαίνεται. Παράσιμο μέσα... μπορεί να είναι στο σπίτι του ή εν στο Λέω... κόμμα του. Ε, στο Στην κόμμα... κοινωνία δεν μπορεί να είναι παράσιμο. Το κόμμα του λοιπόν. Όταν ε... σε καταδικάζει. Σε, καταδικά από διαδικασίες σφιχτές, πολύ βαριέ και το, μετά να εκπροσωπείς το, το κόμμα με συγχωρήσεις, τι είμαστε, το παρανομία του ΚΚ του... του... είμαστε όχι, <Πάλι>, τα έχουν λίγο μπερδεμένα πρέπει να αποβαζήσουν είναι παλαιοκομουνιστές είναι μαξιστές και μες στο μυαλό σου η κομμουνιστήρμα των περισσότερων τα έχει κάνει ίσωμα. μα μια γειτονιά Ξέρεις πάρα πολύ καλά λόγω και της ιστορικής σου διάδρομη, ότι η συγκεκριμένοι άνθρωποι ήταν αντί Anyway που λένε σε καλά ελληνικά το πάω παρακάτω το κόμμα του λέω τον επιλέγει το κόμμα του τον βάζει πρόεδρος κοινοβουλευτική. Αυτό λέω, λέει να επιλέξουν το... έναν άλλο να μην επιλέξουν έναν άνθρωπο που είναι καταδικασμένος για βαρύτατα πολιτικά αδικήματα αυτή είναι μια προσέγγιση, προφανώς δεν συμφωνούν μαζί σου οι άνθρωποι στο ΣΥΡΙΖΑ Όπως δεν συμφωνούσε προηγουμένως ο... ο Αλέξης σύμπαντα έτσι δεν συμφωνούσε και ο Όχι, αλλά δεν είναι πολιτικό θέμα, εδώ υπάρχει στον... δίκη δεν είναι Μάλιστα. πολιτικό ζήτημα. Στον πολιτικό ζήτημα οι απόψει είναι σεβαστέ. Μπορούμε να τι ακωνόμαστε όσο θέλουμε. Εδώ υπάρχει δίκη. Ναι. Το να βάζει και, ένα κόμμα. Και δεχτό. Δεν αυτό που λε: Ότι υπάρχει το δίκη. Το λέω ω ερώτημα κυρίω. μένα, δεν μ' αρέσει, αλλά είμαι πολύ ανοιχτικό και, εμπασπιπτώ, όταν το βλέπω μπροστά μου, μου συζητά μια χαρά. Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε κανένα προσωπικά τα ζητήματα. Είναι τι, τι στέλνει, τι μήνυμα στέλνει στον κόσμο. Και αυτή τη στιγμή τα μηνύματα που στέλνονται. Και το άλλο, εγώ θα σου πω: Δεν έχω συμπάθεια για τον Κασαράκη, δεν είχα από την πρώτη στιγμή. Και το έγραφα και το έλεγα πάντοτε. Αλλά αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΖΕΙΚΟ δεν είναι σωστό πράγμα. Δεν είναι. Αυτός εξελέγει με κοντά 80.000 ανθρώπους και στις εκλογές συμμετείχαν 150 με συμμετείχαν. Άρα όταν κερδίζεις μια εκλογή, κερδίζεις μια εκλογή των 150.000. Δεν κερδίζεις μια εκλογή που μόνο κερδίζει αυτούς που σε ψήφισαν εσένα, κερδίζεις αυτή την εκλογή. Ήρθαν 150.000, είπαν τη γνώμη του, κέρδισα εγώ τον πετά έξω με ψήφους και χωρίς δικαιολόγηση και χωρίς πολιτική τέτοια. Λε δεν τον θέλουμε, δεν κάνει για τη δουλειά, Όχι αλλά έλεγε. Πού είναι το πολιτικό Όχι κομμάτι, δε. Όχι δε. πού είναι η πολιτική αντίκρουση των θέσεων του Κασελάκη. Όλοι βγαίνουν και λένε «Ο τρόπος που ζούσε». Το πώς συμπεριφερόταν, το πώς κουνιόταν, το τι έκανε, πάθος, το πως... Τι. Λέω, ακούω πολύ πάθος. Δεν είναι σωστές πολιτικές διαδικασίες, αυτό λέω. Δεν είναι, εμένα δεν μαρέσκε, αρέσει. Επειδή λοιπόν. είπε για το αντισταλινικό. Ο Στάλιν έστειλε τους ανθρώπους επειδή ήσαν κάπως έτσι, λίγο κουνιστή, λίγο πίστευαν κάτι διαφορετικό, λίγο διάβαζαν κάτι άλλο και τα λοιπά. Τώρα ακούω ανθρώπους, σοβαρούς ανθρώπους. Συζέως, οι οποίοι λένε ο τρόπο που επιδείκνυε τον πλούτο του. Ένα παι, Να απαντήσω σε κάτι γιατί ειλικρινά θεωρώ ότι χάνε τον λόγο. Να απαντήσω κιόλα γιατί ήμουν λίγο όρθιο. Ναι, και του εγώ πόδιου. ήλπιζα ότι σηκώ, ε, δεν σηκώθηκε σου ή δεν μιλάγε ορθά, αλλά τέλο πάντων εντάξει. Ε, α, αυτό που θέλω να σου πω το εξή. Για να μιλήσει ορθά πρέπει να έχω και κάτι στον ορθό. Άσε να τελειώσω. Μια φράση πλήρω. Έλα παιδί μου, λέγε. Αυτό το οποίο προσπερνά με μεγάλη ευκολία. Επειδή εγώ δεν είμαι ούτε υπέρεδρε αντί του Κασαλάκη, είναι ότι οι διαδικασίε που ακολουθήθηκαν από την αρχή στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν κανονικέ. Να σου θυμίσω ότι ακόμα και όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε τι τελευταίε μέρε, με αφορμή την ανάρτηση του συνταγματολόγου του κ. Κοντιάδη, που είπε ότι το καταστατικό και η πρόταση νομοφόρηση είναι συνεπάγεται την έκπτωση του, Σωστά. είχε ένα υστερόγραφο, το οποίο για κάποιο λόγο οι δημοσιογράφοι δεν το διαβάσανε, οι πολιτικοί δεν το καταλάβανε. Είχε γράψει λοιπόν, και ζητώ συγγνώμη τον καθηγητή, αλλά νομίζω ότι το μεταφέρω με ακρίβεια, χωρί να το θυμάμαι το μου. Είχε γράψει ότι αν ήταν θεσμικά ορθό ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είχε εκλεγεί ποτέ ο Κασελάκη. Στο ίδιο κείμενο το οποίο επικαλούνται οι περισσότεροι για να πούνε ότι κακό αποπέμφθηκε ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και είναι πρώην, νυν, ε, έκτοτο, ε, δεν ξέρω τι άλλο, στο ίδιο κείμενο έγραψε ότι κανονικά δεν θα πρέπει να είχε εκλεγεί. Γιατί οι διαδικασίες για την ανάδειξη Μέχρι να βάλεις υποψηφιότητα δεν τηρήθηκαν ε, Γι' αυτό στο λέω τώρα Σωστά. Έχεις πιάνει ας πούμε το τέλος Και ακούω την κριτική Όπως επίσης ακούω την κριτική που γίνεται από τον κόσμο Και θέλω να σου πω και μια Νομίζω το διάβασα κάπου Δεν θυμάμαι αν ήταν και η Μητρόπουλη Η σημερινή γελιογραφία Όπως και αν έχει Από την ητά κάποιος μπορεί να επιστρέψει Από τη γελιοποίηση Δεν μπορεί να επιστρέψει Οκ, okay, αυτό το λέει για το ΣΥΡΙΖΑ Το λέω για το, το ΣΥΡΙΖΑ και... Ναι, Είναι... Είναι... Είναι... δεν κάνω καλή δίκη Έλα να ακούσουμε τώρα, έχει τόσα ωραία πράγματα να ακούσουμε Και να ακούσουν και οι ακροατές Δεν δε κοιτάς μας. ποτέ την ε, διεύθυνση ορχήστρας Ξεκινάς, σολάρις 20 λεπτά Και σου κάνει να μου Λεμπαρκαρ, κύριε μπάμπη, να πάω στο διάλειμμα Και εμένα μου κάνει Ε, βέβαια φτάσαμε στο διάλειμμα, μετά θα ακούσουμε. Ε, μετά, θα θα, βάλουμε, με, με, μετά θα βάλω. Μετά Και μπαίνω, θα σου βάλω. Αρκεί να αφήσει να, να προλάβουμε να τα πάμε. <μπάνω>. Αν τα προλάβουμε. Λοιπόν, ώρα τώρα για νεράκι, τα ξέρετε τα κόλπα. Αν θέλετε να κάνετε και τη ζωή σα πιο εύκολη, όπω έχουμε κάνει και εμείς εδώ στο Real FM, πρωτοποριακό επί τραπέζιδο αφή τη Rainbow Waters. Έχει οθόνη αφή, απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε περισσότερο νερό, το οποίο είναι και σε τρει διαφορετικέ θερμοκρασίε, αν σα κάνει κέφια να φτιάξετε ένα ελληνικό σα καφέ το οποίο το κάνω εδώ. Θερμοκρασία περιβάλλοντο για να μην έχει γκρέζει ο λαιμό ή κρύο νερό, παρέχει την πάμπη. πούμε, το έχετε πάρα πολύ εύκολο με τον ε, υπέροχο του πρωτοποριακό επιτραπέζιο ψήφι τη JBG. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, 891-34-34-34 και να θυμάστε πάντα αυτό που επαναλαμβάνω, ίσω και κουραστικά, αλλά το πιστεύω πάρα πολύ. Είναι ένα τρόπο για να βγάλουμε τα πλαστικά μπουκάλια από το ζωή μα. I said the hip hop, the hip, the hip, to the hip, hip hop, you don't stop the rockin' to the bang, bang, boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang. To the boogie, say up, jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock, you don't stop. Rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the C A S, -S N, the O V A, and the rest is F L Y. You see, I go by the code of the Doctor of the Mix. And these reasons I'll tell you why. You see, I'm six foot one and I'm tons of fun, and I guess to a D. You see, I got more clothes than Muhammad Ali and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big dogs that definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a some new Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Him and talking on my checkbook, credit cost more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock and not a dime till I made it again. Everybody go home. Το ξέρω ότι αυτό είναι today? ιστορικό κομμάτι. Δεν κάνω πλάκα, επειδή είσαι εδώ. Και... Είναι ιστορικό κομμάτι. Ναι, δεσμοί λε πράγματα να νομίζουν οι άνθρωποι ότι κάνω τίποτα περίεργο. Δεν είπα, παιδάκι μου, ότι έκανε και την Παύλοβα και το ξέρω εγώ, α ας... πούμε. Παύλοβα τώρα, πώ ήρθε, μια ωραία Παύλοβα. Δύσκολο γλυκό η Παύλοβα. Εγώ μίλησα για τη χορεύτρια, άλλος, φορά, τη... ο άλλο σκέφτηκε τι φορέ, με Και Παύλοβα και χορεύτρια. Κουδελάκι, μπράβο. Την ξέρει την ιστορία, Όχι. Ήταν, νομίζω στην Αυστραλία σε μια περιοδία και mm. επειδή ω έφυθε την ικανοποιη και ξέρε την μπαλαρίνα τώρα πώ είναι. Υπέρκομψε, αυτό που λέμε συλφίδε κλπ. Και λοιπά και λοιπά. ήθελα να φτιάξω ένα γλυκό που να είναι ελαφρύ. Και τη έφτιαξα αυτό. Τελειά. Μαρέγκα με μια ελαφριά κρέμα και λίγη φράουλα από πάνω κτλ. τα λοιπά. Μαράγι μου, λίγο μου <laughs> Ναι, ναι, ναι. <laughs> Οκ. Ναι, ναι, ναι. okay. Εγώ πιστεύω. Παύλο... μου να σου πω τα κόλπα μόλι τελειώσουμε γιατί και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Παύλο Βακίλ Φλωτόντ ναι. είναι από τα γλυκά που πότε... πρέπει να είναι πολύ καλά φτιαγμένα. Είναι, είναι αυτό είναι ο παράδεισος Πώ θα πάτε, το δικό σα, εγώ την παύλα, μου ξέρω το άλλο, δεν το άκουγα. Η φλωτόντ. Τι είναι το η φλωτόντ, Τι. Α σου πω, μια λίμνη που επιφλαίει, Όχι σε τγκάρλα ένα πράγμα. <laughs> κάτι διαφορετικό. <laughs> <πιο, κάτι laughs> Για δε μνήμη γάμα. Όχι, όχι. Από είναι... πού ξεκινήσαμε και τα λέγαμε αυτά. Από πού ξεκινήσαμε και τα λέγαμε αυτά. Από πού ξεκινήσαμε Από το Σίγου Αρχιλγκάνγκ, παρακαλώ πάρα πολύ. Στο πολύ μαγνό 979, το πρώτο κομμάτι που έχει μέσα ένα ράπικο στοιχείο και πάει στο νούμερο 1. Στι τάσπαγε τη Δiscordia, ο Μπάμπη τότε θα ήταν νέο και τα χώρευε. Ποιο θα ήταν ο καλύτερο ράπερ στην Ελλάδα αν είχε επιλέξει να το κάνει ή εν πάση περιπτώσει. Τράπερ, ράπερ. δεν θα ήταν ο Μπέος, α yeah. πούμε. Αχ, yeah. οκ, ah. okay, κατάλαβα. Λοιπόν, ο Μπέος δεν είναι τράπερ. <laughs> <laughs> ο Μπέος είναι μια κατηγορία μόνο. <laughs> ναι. Είναι μπάπερ ένα πράγμα. Λοιπόν, αφού τον θε, τον Μπέο τόσο πολύ και προφανώ θε να δώσουμε και μια συνέχεια σε αυτό που συζητάγαμε πριν για τα Σιριζέικα. Ρίξε και να μπαίω γιατί εδώ που φτάσαμε την ανάλυση θα την κάνει ο Μπέος και ο Να σας πω κάτι για τον Κασελάκη. Πού ξέρετε έχω έρθει σαν και αυτά. Αυτά που είπε ο Στέφανος ο Κασελάκης, τα περισσότερα είναι πολύ σωστά. Δηλαδή για αυτούς τους Στεπαρόπουλους, Ηλιόπουλους. Τι δουλειά κάνετε ρε Κοπρίτες. Ποιοι είναι λυπηρό. ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έχει διαλύτει, ξεχάστε το. Είναι κακό αυτό που δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Πάχνω στην γιατί... καλή κουβέντα για τον Κασαλάκη, την είπατε. Όχι, είπα ότι έχει δίκιο. Γι' αυτό. Ναι, γιατί. Όσοι ηγέτες και προς ΣΥΡΙΖΑ σας καλύπτει ναι, ως πολίτη. Είναι ούτε για ψιλικαντζίδικο δεν κάνει. Δικό σου, δε. Τι δικό μου, δεν έχω ο, τίποτα, εσύ, να, εσύ, πω. Δεν έχω τίποτα, τίποτα να πω. Εσύ κάνεις παραγγελία ότι συμφωνεί ο, ο. Συμφωνεί και, και ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε το δαχτυλίδι στον α, Τσίπρα Ο Αλέκος Αλεβάνος, ο προπρώην ε, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Τον ξέρεις φαντάζομαι τον Αλέκο τον Αλεβάνο. Αλαβάνο Παρά, δεν θα πω κουβέντα γιατί τον γνωρίζω προσωπικά πάρα πολλά χρόνια Οπότε δεν εκφράζομαι όταν ξέρω κάποιον πάρα πάρα πολύ καλά προσωπικά Διότι άλλο τα προσωπικά, άλλο τα πολιτικά αλλά το είπε με έναν τρόπο, σε συνέδεξους που έδωσε στο όπεν Το είπε με έναν τρόπο και αυτός πάρα πολύ Έτσι πρέπει να μιλάνε πολιτικοί To the point Να μιλάνε και να λένε αυτά που έχουν στο μυαλό τους Πήρω Όχι βούδαμα. αυτά που πρέπει να πούμε αυτή τη στιγμή Μαρία, έλα πάμε, έλα Αλέκο Έλα, αλαμβάνω. Έλα λέκο. Κοιτάξτε, Συνήθω μου προκαλεί ένα είδο Έστω και αν δεν από γέλια Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα πια μία κίνηση μέσα στο χώρο της αριστεράς είναι εκτός αριστεράς και μπορώ να πω ούτε και το κέντρο έχει πλησιάσει ας πούμε την, ε, ταξιά Επειδή είπε του The Point και επειδή εγώ να σχολιάσω πολιτικά δεν θα το κάνω ε, ναι. ε, Βεβαίω θέλω να πω ότι θα έπρεπε στο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρος Στέφανος Κασελάκης και οι υπόλοιποι να το καλοσκεφτούν ότι φτάσαμε στο σημείο να γίνεται κριτική όχι από πολιτικούς αναλυτές, σχολιαστές πολιτικούς συντάκτε κλπ αλλά να έχουν γίνει ξέρω εγώ θέμα για τον Μπέο και τον Καρανίκα ο οποίο βγήκε εκεί αυτά τα δικά του το για τον Αλαβάνο όμως θέλω να πω ότι κατά την ταπεινή μου εκτίμηση και γνωρίζοντα και το πρόσωπο ε, ο Αλαβάνος είπε μια μεγάλη αλήθεια ότι αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ ο ΣΥΡΙΖΑ του Κα δεν είναι ένα κόμμα που εντάσσεται στην αριστερά Προφανώ θα μπορούσε να έχει πολύ ευρύτερη Ή μια διαφορετικού τύπου εμβέλεια από ένα αριστερό κόμμα Δεν ξέρω αν ήταν αρχηγό σε ένα άλλο κόμμα εγώ σου Αν λέω θα έκανε ότι... γκέλ Πώς ήθελα σου... να έκανε Πάντως εγώ το λέω τώρα και ας το σε μια γωνία που λένε και οι νέοι ε, ο, ο Κασαλάκης είναι ο μόνο που μπορεί να πάει το ΣΥΡΙΖΑ το κάπου σύριζα. Το σύριζα. Όλοι οι άλλοι που θα βγουν τώρα και θα συζητήσουν Και κάποιο θα εκλεγεί υποθέτω. Θα τον πάνε το ΣΥΡΙΖΑ εκεί που φανταζόμαστε Εκεί που είναι το λιμάνι του Αλλά ο, ο μόνος που μπορεί να σκεφτεί κάτι διαφορετικό Να πάρει αυτόν τον οργανισμό, τον πολιτικό Γιατί το Και λες, να τον πάει κάπου ο μόνος που, δηλαδή, και ο, Δεν ο, έχω δει από τους άλλους δηλαδή, φίλ, Δεν εκεί, έχω δει κάτι λεπτό. από του άλλου Να ακούσουμε και τον Καρανίκα να έχουν και οι ακροατές Την ίδια εικόνα α, που έχουμε και εμείς ε, Γιατί εμείς την έχουμε Ας την έχουν και οι ακροατές Ο Καρανίκας Και αυτός είναι ένα πρωτότυπος ένα πρωτότυπο άνθρωπο στο πώ διατυπώνει τη σκέψη και λέει πράγματα τα οποία δεν τα λένε οι άλλοι. Κοιτάξτε, να δείτε, μην περιβάλλουμε, Κάπω έτσι συμβαίνουν τα πράγματα όταν έχουμε συγκρούσει, αντιπαραθέσει. Στυβαίνουν μια ζωή σε όλα σχεδόν mm. τα κόμματα, κυρίω τη αριστερά της αριστεράς, Πώς. τι λέτε, τι λέτε πρέπει να δείτε πόσοι ουριάζανε και φωνάζανε όταν έπευγε και συγκρόμασαν με την ομάδα που λέγεται νέο αριστερό ρεύμα Κύριε Καλονίκα, και τώρα σας να... θυμίζω <συμπ> ότι η ιστορία λέει και άλλα πράγματα μέχρι και αυτιά κόβαν οι κομμουνιστές μεταξύ τους όταν διαφωνούσαν Καλά, ως συνήθω κάποιοι δεν μαθαίνουν την ιστορία σωστά η πίξε λέγεται κάποτε είναι ένας μύθος, δεν ξέρουμε τώρα, έγινε δεν έγινε ένα επεισόδιο που κάποιοι αυτό το, το κάνανε mm. και ότι γινόταν συστηματικά και ότι ήταν ένα είδος ποινή, αυτά και είναι κουταμάνες Αλλά όλοι... λέει όμως όλα τα άλλα στάσεις, στάσεις. Επειδή όλα αυτά έχουν ξέρεις και ένα στοιχείο εντυπωσιασμού και διαμόρφησης κοινή γνώμης Όλα αυτά Δηλαδή, άμα κάποιο βάλει στο Σέικερ τον Μπέο και τον Καρανίκα, και ποιο είναι ο Μπέο και ποιο είναι ο Καρανίκα. Εγώ αναρωτιέμαι αν όλοι οι άνθρωποι που σήμερα επικαλούνται τον Καρανίκα πριν από πέντε ή τρία ή πόσα χρόνια, α πούμε, δεν τον χλεβάζανε. Ξαφνικά έγινε παράγον τη κοινωνική ζωή, χωρί να θέλω εγώ να τον υποτιμήσω. Έχω την ίδια άποψη που είχα και πριν. Okay. Ο Μπέο, α πούμε, έχει αποκτήσει πολιτικό λόγο χάρη στην. Θητεία του στο βόλο. Κάτι του βρίσκουν οι βολιώτε και τον ψηφίζουν. Και mm. που το δέρνει πάλι τον ψηφίζουν. Οι okay, πολίτε είναι, το πιστεύετε. Άρα να, μας πα, πέφτει εμάς να λόγος. πάμε λίγο στο ζουμί, γιατί θέλω να, να απαντήσω σε αυτό που είπε πριν από λίγο, με μια λογική ερώτηση από την πλευρά μου. Νομίζω ότι είναι η λογική. Και τον κασελάκι, μέχρι που εμφανίστηκε και δεν τον ήξερε κανένα. Δεν τον περίμενε κανένα. Θέλω να πω ότι αυτό το τέλο, α πούμε, τη ιστορία που προσπαθήσει, δεν ξέρω, γενικότερα φέντε να λες και τελειώνει μια κατάσταση όταν δεν πάει το μυαλό μας ότι μπορεί να είναι κάποιος άλλος καταρχήν αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρειάζεται τους νοητορισμούς που λες αυτό που χρειάζεται, κατά τη γνώμη, πετάξτε είναι σημάζεμα και σοβαρότητα ναι, ναι. να μην είναι αντικείμενο του συζήτηση του Μπεού και του Καρανίκα αυτό χρειάζεται. Δεν θα πω εγώ τι χρειάζεται Ας... στο ΣΥΡΙΖΑ, μπορώ όμω να σου είπες, πω. Όχι, δεν χρειάζεται. είπε ότι μόνο μπορώ... με τον Κασελάκη μπορεί. Όχι, Α. λέω ότι ο Κασελάκη μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Αυτό είπα. Γιατί... Ο Κασελάκης μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό, συμφωνώ και εγώ. Και ο Κασελάκης προφανώ έχει υποστηριχτέ. Και ο Κασελάκη προφανώ πριν από ένα χρόνο τον γοήτευσε και τον ερωτεύτηκε κόσμο. Και είναι σαφέ ότι μετά από ένα χρόνο δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα η τελευταία μέτρηση δίνει ότι δίνει στο, στον Τζίπρα και το υπόλοιπο το δίνει στον Κασελάκη. Στου άλλου δεν δίνει σχεδόν τίποτα. Ο Κασελάκη έχει πολύ χαμηλό ποσοστό δημοφιλία σε σχέση με τον Τζίπρα, δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Αλλά, δεν είναι, δεν ναι, είναι αλλά ο Τζίπρα το... δεν υπάρχει πια, πια Ναι, πια. δεν είναι υποψήφιο. Δεν τσίπρα. υπάρχει ο Τζίπρα. Μα δεν, δεν πρόκειται λοιπόν. να ξανα είναι. Μια ελάχιστη αίσθηση του γελίου ότι είναι για αποκτήριση. Τόσα Έχεις χρόνια στην πολιτική μεγάλη σιγουρία, για το τι θα κάνει ο ναι, δεν ξέρω τι θα κάνει, Ο πάντως εγώ, αυτό, που θέλω να, αυτό που ήθελα να σου επισημάνω είναι ότι στην αριστερά υπάρχει μια ε, καλλιέργεια ότι η αριστερή είναι καλύτερη άνθρωπο από του υπόλοιπου. και μεταξύ άλλων λόγων είναι ότι επειδή πιστεύουν ότι η σωτηρία θα έρθει από τα πάνω, άρα η έννοια του Μεσσία, αυτήν δηλαδή που έρχεται να μας σώσει η έννοια του Μεσσία είναι αγαπητή και προσφυλή στην αριστερά, έτσι δέχτηκαν και τον Κασελάκη ω Μεσσία Εντάξει τι να πω τώρα. Το τέλειο σχολικό πλάνο είναι στα public και στα ακόμα μεγαλύτερα public platform. Γιατί θα βρει όλα τα σχολικά είδη, αλλά και προϊόντα τεχνολογία και οικιακέ συσκευέ καλύτερε τιμέ. Με την αγορά σχολικών αξία 20 ευρώ και άνω, αποκτάς κορυφαίο έτσι laptop λάπτοπ με όφελο 100 ευρώ. Ενώ εσύ απολαμβάνει το άνετο πάρκινγκ, αν σε ευχαριστά τι αγορέ σου, σου ετοιμάζουν και τη σχολική σου λίστα. Χιλιάδε επιλογέ σε σχολικά τώρα και πληρώνει αργότερα με πλάρνα σε τρει άτοκε δόσει. Πού αλλού, στα public φυσικά. Με τον υπέροχο Μάρβιν και επιστρέψαμε και αυτό το τραγούδι... το οποίο σε μερικούς μπορεί να θυμίζει και πράγματα... γιατί το πιαστεί αυτή το ανάμεσα στα κλίματα... Ο λόγο πάντω ήταν ότι μια τέτοια μέρα έφυγε ο Νόρμαν Βίτσουλ που έγραψε το τραγούδι στο μακρινό 2008. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 10 λεπτά τη εκπομπή. Και πριν, βέβαια, εσεί καλωσορίσατε τον Νίκο Χατζη Νικολαίου και καλωσορίσατε και τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του Πασόκ, ο οποίο φιλοξενείται εδώ στα αληθινό ραδιόφωνο, για μια συνέντευξη που μάλλον υποθέτω ότι μπορεί να είναι πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατί ο κ. Ανδρουλάκη από δήλωσε ότι δεν ξέρει αν είναι μου, σίγουρα δεν είναι και Κάποιοι δεν ψάχνουν πρωθυπουργήσιμο, διαχειρίσιμο ψάχνουν και θέλω να τους απογοητεύσω. Δεν ήμουν και δεν θα είμαι τέτοιος ποτέ. Διάφοροι διαφημίζουν ότι κερδίζουν τον κ. Άκο Μητσοτάκη χωρίς να μας λένε πώς, πώς θα το πετύχουμε, ποιος θα είναι ο δικός χάρτης. Και σαν και αλλού πέρυσι τέτοια εποχή κάποιοι υποσχέθηκαν λαγούς και πετραχίλια. αλλά τώρα βλέπουμε τα χαΐρια τους. Πολλά περισσότερα λοιπόν σε λίγο. Στον Νικό Χατζη Νικολάου, που θα φιλοξενήσει τον πρόεδρο και τον νέο υποψήφιο πρόεδρο για το ΠΑΣΟ. Τι έχει κρατήσει τώρα εκεί και θέλει να τα πει, Όχι επειδή λέει ότι. θα απαντήσουμε για τον ΠΑΣΟ. Ένα ακροατή να λέει πάντεις. πρώτον ότι λέει ότι στην Ειλιούπολη τα πεζοδρόμια είναι προσπέλαστα από τραπεζοκαθίσματα και η χορύπαση yeah. κάνει τη ζωή αφόρητη. Δήμο και αστυνομία κοφεύουν παρά τι καταγγελίε των πολιτών. Αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικότερα και πράγματι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και όπου φτιάχνονται καινούργια. Τέτοια, ο τρόμος των πολιτών γύρω-γύρω, των κατοίκων, είναι τι θα γίνει το βράδυ. Και το βράδυ συνήθω γίνεται κατάληψη κανονικά. Ναι. Κατάληψη είναι ενέργεια. Αυτοκίνητα παντού. Μεγάλη. Άνθρωποι που φωνάζουν και από πάνω κοιμούνται. Άνθρωποι που ναι. πρέπει να πάνε στη δουλειά την επόμενη μέρα. Εγώ, δεν, πάντως, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Μπάμπη, σε σχέση με τα πεζοδρόμια, γιατί δεν είπαμε και τίποτα για τον κώδικα οδική κυκλοφορία κτλ. Ε, κατάλαβα ότι δεν έχουμε πεζοδρόμια όταν ε, γίναμε γονεί. Όταν ε, γίναμε ε, πατέρα. Ναι. Οπότε εντάξει, ο okay, κ. το καρδόκι Καλά το καροτσάκι 3, 4, 5, είναι 4, το ένα πρόβλημα. Yeah. Το παιδί που πρέπει να μάθει να περπατά, δεν είναι πρόβλημα. Πού θα περπατήσει το παιδί. Προφανώ, προφανώ. Και πώ ε, νιώθει ε, το παιδί όταν συναντά μπροστά του λεφούρσια ή το αυτοκίνητα, θεωρώ, τα οποία είναι όλα τερά... τεράστια yeah. αντικείμενα μπροστά του. Ή αν έχει κάποιο οποιοδήποτε πρόβλημα ξέρω εγώ κινητικό και δεν έρχεται πάλι το καταλαβαίνει. Να πω στο φίλο που μα έγραψε χριστό και επαναγέλει ο δείξτο, το, το είδο των τραμπούκων. Όχι <σίλοι> δεν υπάρχει οδύριο, εγώ θεωρώ ότι το να σχολιάζει ο είναι κατάδεια. Εξάλλου είναι γνωστό ότι με τον κύριο Δήμαρχο προσωπικά έχουμε ε, κοντραριστεί στον αέρα κιόλα, πολύ άγρια σε παλιότερες εποχές. Ο κύριος Μπέος από μένα το βράδυ που ε, στο, τον εκλογόν, αν θυμάστε, σχολιάστηκε όπως έπρεπε να σχολιαστεί, με τον απόλυτα ομοφοβικό και υβριστικό του λόγο. Α, από ό,τι φαίνεται okay, όμω από εκεί και πέρα. Για τα δικά μου τα αυτιά. Για κάποια άλλα μπορεί και να μην είναι Οι πολίτε του Βόλου αποφασίζουν okay. για το θέμα, δεν αποφασίζουμε εμεί. Ε, Μια που είπα για καφενία να σα πω έτσι, αυτές τι άχρηστε ειδήσει ότι ακόμη η τιμή του καφέ παραμένει σταθερή. Το λέω και στου φίλου που με κράζουν καμιά φορά που του λέω: Παι, Παιδιά, μην βιάζεται να τον αυξήσετε, mm -hmm. διότι είναι τώρα σταθερή. Ψηλά, ψηλά είναι και τα καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν πάρα πολύ. Ένα τυφώνα στο Βιετνάμ, mm -hmm. τον είδατε. Και στο η Βραζιλία, ναι, να φανταστείς, είδαμε, τώρα, και, κοιτάνε. Και λένε, στην Ευρώπη. Δεν έβρεξε την προηγούμενη εβδομάδα. Mm. όπι τιμή του καφέ θα πάει πάνω. Είχε και, και στην Ευρώπη ο Μπόρι. Τον... Είχε πάρα πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Εμεί βροχούλες περιμένουμε. Από αύριο, καλά το απόγευμα, το πρωί. Καλή τύχη, καλά, πάμε μέχρι εκεί. Σερτέμβριο, είναι άλλη φυσικά, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να σα πω και αυτό: το public υποδέχονται του δικαιούχου των vouchers βιβλίων. Δίπα, γιατί Τα βιβλία είναι για όλου. Τι σημαίνει αυτό: Αν είσαι δικαιούχο, μπορεί να εξαργυρώσει τα voucher των 25 ευρώ στα 53 public και public plus homes όλη την Ελλάδα. Ανακάλυψα χιλιάδε ελληνικά, μεταφρασμένα και ξενόγλωσσα βιβλία, λογοτεχνία, non-fiction, παιδικά, εκπαιδευτικά και πολλά ακόμα. Και ειδικά για όλα τα ελληνικά βιβλία Απόλαυσε επιπλέον έκπτωση 10% Που αλλού στα καταστήματα public και public plus home <Τι <Τι> Διάβασα αυτές τις αλλαγές Για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας Φωτίσαν όλοι το γεγονός Ότι θα επιτρέπεται Να περνάνε οι μηχανές δίπλα Από τα αυτοκίνητα όταν τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα Ναι Τρομερή αλλαγή αυτή Καλά, αυτό είναι ο κανόνα. Ο κανονικό κανόνα. Η λεγόμενη διήθηση, ο οποίο. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Είναι τώρα αυτό που βλέπει που γίνεται από όλου κάθε μέρα συνέχεια από 1,5 εκατομμύρια. Απαγορεύεται. Είναι απαγορευμένο. Γιώργο, οδηγεί μοτοσυκλέτα. Πολλά χρόνια. Οδηγώ μοτοσυκλέτα. Πολλά χρόνια. Λοιπόν, τα έχουμε κάνει. Εγώ δεν ξέρω, εσύ δεν σε έχω δει στον δρόμο πώ οδηγήσει. Εγώ πάντω στο έχω ναι, με αυτή τη μηχανή που έχει, αγάπη μου, πού να πας Πού κο... να πας με αυτή τη μηχανή. Τι, τι, τι είναι, Πάρε ένα πράγμα να μπορεί ναι. να σουλατσάρει ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Ε, εντάξει, τα, όταν την πήρα, ήμουν λεβέτη τώρα. <laughs> τώρα <laughs> λοιπόν, τώρα <laughs> λοιπόν, επειδή το θεωρώ πολύ επικίνδυνο πλέον να οδηγώ τη μοτοσυκλέτα σε αυτή τη διαδρομή που πάνω τουλάχιστον το πρωί, πρέπει το αυτοκίνητο. Ρε παιδιά, δεν γίνεται να σα βλέπω στο δεξί μου κατρεφτάκι ότι έρχεστε και ξαφνικά να είστε στο αριστερό μου κατρεφτάκι. Πρέπει να ξέρω πού είστε πάνω στον δρόμο. Αλλιώ και το αυτοκίνητο θα πάει λίγο αριστερότερα, λίγο δεξιότερα. Δεν γίνεται να τσακωνόμαστε για αυτά τα πράγματα. Ναι. Άρα ε, οδηγούν πολύ επικίνδυνα, μπαμή. ειδικά οι οδηγοί στι Βέσπε, στα ναι. μηχανάκια που τα παίρνουν για να κάνουν τη δουλειά του. Α κοιτάξουμε πάντω να μην οδηγούν αυτοί που έχουν μεθύσει 10 φορέ και έχουν σκοτώσει 20 στον δρόμο. Μαζί σου. Α κοιτάξουμε αυτό. Μαζί σου. Γιατί είδε τι ξεφτίλα έγινε έτσι πάλι. Λοιπόν, Μαζί σου. Θέλει να κλείσουμε. Οκ, okay. θα κλείσουμε με τον απόλυτο σεβασμό Όχι που χρειάζεται. Το λέω, Γιώργο, περίμενε. Θέλω να το τελειώσω. Γιατί τι προάλεσε ένα καλό φίλο. Με το ήταν. Έτσι. Τον έκλεισε κανονικότατα ένα. Σαν να μην υπήρχε καν. Σαν να μην τον είχε δει. Και τον χτύπησε άγρια. Δεν τον είχε δει. Μια κυρία. Λοιπόν, Όχι, μα δε, Όταν βλέπει ποδήλατη, πα ε, 10 μέτρα μακριά. Μην το βάλει μαράκι μου το τελευταίο. Προφανώ. Δεν θα μιλάμε πάνω. Τις. Δεν γίνεται. Δεν παίζει το σενάριο. Ακολουθεί ο Νίκο Χατζενικολάου. Αύριο να είμαστε καλά εδώ στι η τελευταία μας φράση είναι της Μαρίας καλάς. Έφυγε μια τέτοια μέρα. Και βεβαίως τώρα Μαρία μου ελεύθερα, όπως μοναδικά ερμήνευσε την Κασταντήβα. Μη μου μιλάς για κανόνες αγαπητοί, όπου κι αν μείνω εγώ φτιάχνω κανόνες.